Στο βίντεο αντιπληροφόρηση του 1431 AM, καθημερινά από τι 8 το πρωί και κάθε τρει ώρε. Φιλικά φιλοξενή Κινδυ πάρτιμα να ψιάνουνε μικρόφωνα. Σερβιά που ύψωνονται μπροστά σε ένα τη φιλή. Υπάρχω εκεί που σαν μη πέτανε. που τα βρέφη τη αλήθεια τραγουδάνε. Εκεί που οι κερίσα μαχαιριά βαθιά πονάνε. Εκεί που κάθεται φαντάζιμο. Τι έψαχνε ρουφιάνε. Εκεί που αντεχνίζονται η μορφή μου. Μέσα σε στενα περάσματα το θες μέχρι το σήμερα που έτσι το έχω μάθει και έτσι θα το δίνωμα. Πόσο μάνα σου πληρώνουν, πατριώτικα αισθήματα. Πόσο θα φωνάζω και έχω φώτια στα σύνορα. Τίνω στην πόλη που ζει για την εικόνα, μόνο χαφώνει. Δυνατά μήνυμα. Την ομάδια φωτιά σε κάθε βάση, στο φωτιά, φωτιά Έχω ένα χαμό και για το φινάλε. Για αυτό και ελά του τη γλωθιά σου σήκωσε και πάμε. Του <Τι> πανεπιβαίνω πολέμου για δεστο. Από τα ματιά μέχρι και τι κορυφέστο. Κάτα με πάντα ανεκτήμητο σαφό, αν με δει τι ελαμπέστο. Πάνε την ώρα που για δέστο. Από τα φάτια μέχρι και τις κορυφέτο. Γράδα με πάντα ανεκτήμητο σαφό. Αν με δω τι Είμαι ζωντανό. Καλησπέρα από το Radio Revolt. Καλησπέρα και από ε, Να πούμε μια εκπομπή Ιερά... Είναι εκπομπή Escape. Escape. Μια εκπομπή για τους πολιτικούς κρατούμενους και όχι μόνο και για τους αγώνες που δίνουν μέσα εντός εκτός φυλακής. Ε, σήμερα θα έχουμε μια συζήτηση με τον Νίκο Μαζιώτη σε ένα πεντάλεπτο περίπου θα βγει ο σύντροφο και θα συζητήσουμε όπως έχουμε ανακοινώσει πάνω στον επαναστατικό αγώνα, στα χτυπήματα του επαναστατικού αγώνα, στις, ε, για την κοινωνική επανάσταση θα μιλήσουμε. Και, ναι, πες, πες, Ναι, καθώς και για την πρόταση που έχει κάνει, για τη δημιουργία μιας συνέλευσης αλληλεγγύης σε όλου του πολιτικούς κρατουμένους. Ωραία. Ε, μπορείτε να στέλνετε τα mail σας στο radio-papakiradio-pavlarivolt.net όπου μπορείτε να απευθύνετε ερωτήσει στο σύντροφο. Ε, κάπου στη μέση τη συζήτηση των πρώτων δύο αξώνων, μάλλον στο τέλο προ του δύο άξονε, θα μπουν κάποιε ερωτήσει σχετικά με, το, με του άξονε όπω είπαμε και στο τέλο θα ε, γίνουν όλε οι άλλε ερωτήσει. Ε, να υπενθυμίσουμε ότι κάποια ελεύθερα ραδιόφωνα, αν την εκπομπή αυτή να τώρα ζωντανά, όπω είναι ο 1431 ε, ο 105 στη Μιτυλίνη, 98 στην Αφήνα και για κάποιου λόγου ε, δεν μπόρεσαν λόγω καταστολή να, να μεταβώσουν ε, η ραβιοργία στο Αγρίνιο ε, και η Πάτρα και το ράβιο. Το ραδιοφωνικό, νομίζω. Αν μεταδίδει και, και επίσης Και επίση και το ραδιοφωνικό. Του αγωνιστικού μα χαιρετισμού όλα τα ελεύθερα ραδιοφάνα και σε όλου του συντρόφου που μα ακούνε. Ωραία, να ακούσουμε λίγο μουσική και επαναρχόμαστε κατευθείαν με τον σύντροφο για τη συζήτηση. Το που κάνεις κουστις, δε μας το χειγάρισμένο στο πλοίο μας, λοιπόν, θα βρεις παιδεμένα τα πιο παράδοξα νερά μας κάνει οι ήρωε. Το τέλο του δρόμου είμαστε εμεί. Φταίνε τα ντουμάνια και η ψυχα στενία μα. Θα ένα βιβλίο για του ήρωε του δρόμου. Σ' ένα βιβλίο απάνω είναι δικό σου είναι και δικό μου, κάνει που στι. Δεν μα το χαρισμένο στο βιβλίο μα λοιπόν. Θα βρει τα πιο μα κάνει τέλο του δρόμου είμαστε εμεί. και γράψω ένα για του του δρόμου. Σε ένα βινήλιο απάνως καλισμένο yeah. Κι όσο είναι δικό σου είναι και δικό μου κανεί Πούστις, δεν μας το έχει καρισμένο Στο βιβλίο μας λοιπόν θα βρει Μπερδεμένα τα πιο παραδοξανειρά μας yeah. Κάνει ήρωες στο τέλος του δρόμου είμαστε εμείς Φταίνε τα ντουμάνια και ψυχα στέλνειά μας <ΣΣ> Τα μαζικής επιρροής, στέκες επί ρεπείς Τις ακατάβαυσης ροής μήνυμάτων Λίχος περιθώρια επιλογής, συννοημοσύνης δεν γίνε θέμα Τρίτης διαλογής, καθελογής, πνευματικό επίπεδο υποδαθμίζουν Μέσα από εικόνες στις ζωές μας να ορίζουν ως κοινή δημαγωγή Επειδή έχουν να κρατούν, με το μέρος τους να αντικαθοδηγούν, χειραγωγούν Τη πνευματική οκληρία Τους δόθηκε ευκαιρία να ασκούν την τέταρτη εξησία Εκβλησμός, προθύπων, εισάγουν νέα είδωλα Καλή για το τίποτα, τα του τους ύποχτα Δικιώματος να κάνουν την αλήθεια ψέμα Λόγω για τις πράξεις τους δεν δίνουν σε κανένα Αφού δεν υπάρχει έλεγχος, εκμεταλλεύονται Συλλητεύονται τα λόγια μας Αφού παρέχονται σε αυτού τα μέσα μαζικής αποβλάπωση. Προβάλλουν, επιβάλλουν πρότυπα κατανάλωση. Θύματα ανάλωση. Στορί, πολιτείλε πελάτε ενό γυαλιλού κόσμου. Που τρέφει από τα πάντα μια ζωή πλασματική. Πέρα από τα πλαίσια της νοχικής, τη κοινή λογική. Διδυασκέραση, εγγυναιτισμό, αυταρχισμό. Συριακή μικρή οθόνη ο ελιτισμό. Πάντα ίδιο το σενάριο. ίδιε οι σκηνέ. Το μόνο που αλλάζει είναι οι πρωταγωνιστέ. Έτοιμοι να κάνουν τα πάντα για καταξίωση. Αποξένωση. Πνευματική αλωτρίωση. Μέσα μαζική εξάπλυση και εξαπάτηση. Σε ανθρωπινή αξία. Ισοπεδομένη καταπάτηση. Κατάδυση, τίτσες, Την κατάσταση. και ψυχρέ οι μιλτήρε. Χωρί τύψει. Μέσω εκφρασή ειδήσει. Τη ψυχή σου να πουλήσει. Τα πετύσου. Άρχισα λίγα και στο μασουκλιστό μέχρι να πεθάνει, στεραχτό κλάδο. Αν επιβολή λογοκρισία, άβληση τη μύμη. Χρώματα πολέμου σε τραπέζα. Δε πως Σε είσαι τυφώνα. έγινε, μονολό, έγινε φόβος, ο δρόμο για τη διαφωνία. απειλή τη μονοφωνία. Η πολυφωνία όμως είναι αυτή που καταστρέφει την αρχία, Δεν τους συμφέρει, να η αιτία της πνευματικής μας καθυστέρησης Φόβος να εξραστήσει, φόβος να διαλέξεις αυτή αυτοί που σε δέντεψαν με Μέσα μαζικής ενημέρωσης Βήθεν τα όργανα μιας υπεράνω Του λαού, από τις κλαδιά του ψεύου. Μα τα πάντα φυσιλιάζονται εν ονόματι του Κέντες πληροφόρησης Ρευλή, πουλάει υπερβολή Σκηνές μπροστά σε ένα γυαλί της πραγματικότητας. Η ποιότητα στο βομό, της αγραμματικότητας Σκάνδαλο χτυρισμός, δεν υπάρχει ανθρωπισμός Συντηρητισμός, έπαιξε ο κάθος τη μια και την άλλη ο φτήνος Επιπλέον οι φαιλοί του μυαλού ο φασισμός Το συμφέρον θέλει πάντα το περίπλημα Ωραίο το συμπίκνομα της γλώσσας Προβάλλεται αναγκαίο, τα μηνύματα Τζίναμε με τα μικρόφωνα σκορπού, φοβίε και απειλέ. Μέσα μαζική βιομηχανία, δικονομικέ, διπηγέ οι των ισχυρών τη κοινωνία. Εμπόρευμα του η κοινή γνώμη. Ακόμη, λίσε το θύμα είναι. Οι θύτε δεν άλλαξαν οι ρόλοι, ούτε τα έσοδα. Από τι διαφημίσει εκτιμήσει. Όχι, δεν νομίζω, πες μου πιο θα προτιμήσει. Το χρήμα κυβερνάει, τον τύπο την εικόνα. Τα πάντα καταραίουν. Θέμοι σαν αποψώνια, που έχουν στα χέρια του την τέταρτη εξουσία. Την και την ασυνδοσία αναιρούν. Το νόμο τη δράση τη αντίδραση και ανατρέπουν κάθε δικό τους λόγο ή παρξης Μέσα μαζικού πανικού σιωπούν Μη μηδογόρι, μη τον κόρη μη που με ρωλή, που, που, Στα χέρια του κρατούν Συχτά την πέρα τη απάντησης η φωνή του λαού έγινε πρωιόν ο θάρμα πάτης ο κτήρος Τι πως σε βάζει να κάτσεις στο εδόνιο Σε έχουν σ' αποκλειστικότητα Σε έχουν σ' μονοπόλιο Συνεντεύξεις μετά το συνεντεύξεν Φάνη, η προσταγή των έξερ δεν σ' αφήνει να σκεφτεί ούτε να προσπαθήσει. Μυστικά κονδύλια προωθούν επεμπιθήσει. Πολιτικέ με γοναδικέ, πράσινε, κόκκινε, πλέα αποχρώσει. Θε να γίνει ηγέτη, αρκεί να του πληρώσει. Μέσα μαζική ενημέρωση τη παραπληροφόρηση, όχι τη ενημέρωση. Τελευταία επιλογή είναι δικιά σου. Ποιο εξουσιάζει, επιτέλου τη γενιά σου. Μέσα μαζική ενημέρωση. Η αιτία της πνευματικής μας καθυστέρησης Φόβο να εκφράσεις, φόβο να διαλέγεις Αύτοι φταίνε που σε βέλεψαν με λέξεις Μετάστε εγώ, κάποιο μόνο άστε των Ατόπτε εικόνων άτηρε εικόνε σε πραγματικό χρόνο τρόπο με φωπίζει ότι έφεσε στο πέρασαι. Λοιπόν, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλε και σε όλουμαστε έτσι με αυτό. Δηλαδή ε, επιθέσεις στα δικαστήρια του Οδού Ελλήνων, όταν ακόμα γινόταν η πρώτη δίκη για την 17 Νοεμβρίου, σε αστυνομικά τμήματα, σε αστυνομικέ δυνάμει, στα Υπουργεία Απασχόλησης και Οικονομίας, εναντίον του πρώην Υπουργού Δημοσίας Τάξης Βουλγαράκη, με αποκορύφωμα, στην τότε εκείνη περίοδο, την ε, επίθεση με με κρουκέριναντιον της πρεσβείας των ΗΠΑ. Τελευταία ενέργεια ήταν η η επίθεση κατά του Δεύτερου Αστυνομικού Τμήματος ε, Νέας Ιωνίας, του Περισσού. Τα εξηγήσω γιατί είχαν γίνει αυτές οι ενέργειες. Όπως είπα και πιο πριν, η, η, μία, από τις, ε, η μία από τις δύο εχμές ήταν ο πόλεμος κατά της τρομοκρατίας, στον οποίο η Ελλάδα είχε συνταχθεί και τον είχε στηρίξει όσο, όπως και να είναι πολι... κυρίως πολιτικά, αλλά και οικονομικά και στρατιωτικά, με λίγες δυνάμεις. Μετά την, την πρώτη επίθεση στα δικαστήρια της Οδόβελης Ελπίδων γίνανε επιθέσεις στις αστυνομικές δυνάμεις και αστυνομικά τμήματα, όπως στο αστυνομικό τμήμα Καλιθέας, την προ-Ολυμπιακή περίοδο, δηλαδή λίγες μέρες πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες, και με αυτόν τον τρόπο στείλαμε ένα μήνυμα ότι το δόγμα της ολικής ασφάλειας, έτσι όπως προπαγάμιζε η τότε κυβέρνηση, δεν είναι άτρωτο και ότι μια άνοπλη οργάνωση θα μπορούσε να το διαρρήξει. Και αυτό γιατί... Το καθεστώς ήθελε να φτιάξει ένα, ένα, μια κατάσταση ασφάλειας τη στιγμή που θα ε, οργάνωταν οι Ολυμπιακοί, οι, οι Ολυμπιακοί Αγώνες και θα φιλοξενούσε χιλιάδες ε, ανθρώπους, θα φιλοξενούσε ας πούμε μια γκάμα από την δυτική ελίτ η οποία θα έρχονταν να παρακολουθούν στους αγώνες εκπροσώπους πολυεθνικών πολιεθνικών εταιριών οι οποίες ε, έπαιρναν μέρος στη οργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων. Αυτές οι επιθέσεις στις κατασταλτικές δυνάμεις, όπως και αργότερα αυτή που έγινε εναντίον ε, μια των ΜΑΤ, οι οποίες πήγαιναν τον Οκτώβριο του 2009 να, στις φυλακές ε, Κορυγαλού, γίνονταν λοιπόν ως, α, ως απάντηση στην συμμετοχή του ελληνικού κράτους στον πόλεμο της δομοκρατίας, ήταν μια απάντηση στην συνθήκες στις οποίες βίωναν οι τότε κρατούμενοι, ε, καταδικασμένοι για την 17 Νοέμβρη και τον ΕΛΑ. Οι δύο επιθέσεις που γίνανε στα Υπουργεία Απασχόληση και Οικονομία ήταν επιθέσεις οι οποίες αποσκοπούσαν, είχαν ως αιχμή τις νεοφιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις της, της τότε κυβέρνησης Καραμαλή Και θα γίνω πιο συγκεκριμένος. Για παράδειγμα στην πρώτη, στο Υπουργείο Απασχόλησης που είχε γίνει το, τον Ιούνιο του 2005, ε, η επίθεση είχε γίνει ως απάντηση στην τότε, στη τότε νομοθεσία που προωθούσε ο Πάνος Παναγιώτης τότε Υπουργός ε, Απασχόλησης, η οποία νομοθεσία, καταργούσε ουσιαστικά το ωράριο, γεννήκευε την ελαστική εργασία, παραχωρούσε το δικαίωμα στους εργοδότες να απασχολούν τους εργαζόμενους για όσες ώρες θέλουν, είτε κάτω των 8 ώρων, είτε για παραπάνω από 8 ώρες, για όσο δηλαδή η επιχείρηση τους χρειάζοντανε, έκοβε το δικαίωμα υπηρεωριακής αμοιβής, ενώ αύξηνε το όριο απολύσεων από 2% που υπήρχε μέχρι σε ακόμα μεγαλύτερα ποσοστά την δεύτερη ενεργεία αυτής της περιόδου στο Υπουργείο, οικονομίας που έγινε έξι μετά, στην πραγματικότητα η οργάνωση χτυπούσε τον πρώτο προπολογισμό του κράτους, ο οποίος ήταν προεπολογισμος λιτότητας. Και θέλω να πω μερικά πράγματα σε σχέση με την προπαγάνδα που έπαιζε τότε, το 2005. Σε αντίθεση με την προπαγάνδα του συστήματος που μιλούσε για ισχυρή Ελλάδα και ισχυρή ε, ελληνική οικονομία προστατευμένη μέσα στη ζώνη του ευρώ εμείς λέγαμε ότι η Ελλάδα έχει ήδη ένα τεράστιο χρέος έτσι, από το 2005 το λέγαμε αυτό ότι αυτά περί ισχυρής οικονομίας είναι μύθος και ότι σε περίπτωση ξεσπάσματος μιας οικονομικής κρίσης η χώρα θα βρεθεί σε δινή θέση πράγμα που επιβεβαιώθηκε λίγα χρόνια αργότερα όταν ξέσπασε η παγκόσμια η οικονομική κρίση το 2008 η οποία επηρέασε και την Ελλάδα ε, αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς ε, πιστεύαμε ότι ε, προφητεύουμε ότι θα γίνει καμία κρίση Θεωρούσαμε όμως και το είχαμε γράψει στο κήρυξη και στην περιόδο Ότι ο καπιταλισμός δημιουργεί κρίση από μόνος του Και ότι λόγω του τεράστιου χρέους της χώρας Ότι θα μπορούσε η Ελλάδα λόγω του τεράστιου χρέους της χώρας Να βρει σε δινή οικονομική θέση Αυτό είχαμε πει τότε και αυτό επιβεβαιώθηκε οι επόμενες επιθέσεις μετά το Υπουργείο Απασχόλησης και Οικονομίας αφορούσαν πάλι τον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας όπως την ε, απόπειρα εναντίον του Υπουργού Δημοσίας Τάξης του Βουλγαράκη, ήταν τότε πρώην, μόλις είχε βγει από Υπουργό Δημοσίας Τάξης είχε γίνει Υπουργός Πολιτισμού και οι λόγοι για τους οποίους προσπαθούσαμε να κάνουμε αυτή την ενέργεια ήταν ε, ε, οι, οι απαγωγές των Πακιστανών οι οποίες είχαν γίνει με αφορμή την επίθεση στο Λονδίνο και με βάση αυτό αγγλικές μυστικές υπηρεσίες αμερικάνικες με τη συνδρομή της ΕΕΗ είχαν απαγάγει και βασανίσεις πακιστανούς μετανάστες σε σχέση με αυτή την ενέργεια. Αλλά και το σκάνδαλο των υποκλοπών που είχε γίνει νωρίτερα από το 2004 οι οποίες είχαν γίνει υπό την πίεση των Αμερικανών και σε αυτό συνέργησε τότε η κυβέρνηση Καραμαλή και φυσικά ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως που ήταν τότε ο Γιώργος Βουλγαράκης. Το αποκορύφωμα λοιπόν της εχμής μας σαν στρατηγική όσον αφορά τον πόλεμο κατά της Δημοκρατίας ήταν η επίθεση στην πρεσβεία των ΗΠΑ. Εκεί χτυπούσαμε το ίδιο το κράτος, δηλαδή τις ΗΠΑ, γιατί η πρεσβεία είναι αμερικάνικο έδαφος. Όλες οι πρεσβείες είναι ουσιαστικά εδάφοι ξένων χωρών. Τημούσαμε το ίδιο το κράτος, το οποίο από το 2001, με αφορμή στις επιθέσεις ε, στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου και στο Πεντάγωνο, ε, εξαπόλυσε τον πόλεμο κράτης της παγκόσμιος. Ήταν, θεωρώ, από τις πιο πετυχημένες ενέργειες σαντάρτηκου πόλης στην Ελλάδα και έχει μείνει στην ιστορία. Η τελευταία ενέργεια αυτής περίοδου, ήταν, όπω είπα και προηγουμένω, το... η επίθεση στο δεύτερο αστυνομικό τμήμα Περισσού, ε, το δεύτερο αστυνομικό τμήμα Νέα Ιωνία, του Περισσού δηλαδή, και αυτό με αφορμή, με αφορμή την τότε κατάσταση που υπήρχε την άνοιξη του 2007, όταν με το νόμο του Υπουργείου Παιδεία τη Μαργέλα Διανάκτη, που αφορούσε την παιδεία, γινόντουσαν συγκρούσει ε, στο κέντρο τη Αθήνα με συμμετοχή νεολαία και αναρχικών συντρόφων. Εμεί τότε είχαμε προειδοποιήσει, όταν ήταν τότε και ο υπουργός, παιδείας, ο, ο, υπουργός συγγνώμη, δημόσια τάξης ο Βήλων Πολύδρος ότι η όξιση της κρατικής καταστολής θα μπορούσε να αποφέρει και νεκρούς. Και είχαμε προειδοποιήσει ότι αν συνέβαινε ένα τέτοιο πράγμα, ότι η οργάνωση θα απαντούσε. Δυστυχώς και τότε πέσαμε μέσα από τον 1,5 χρόνο αργότερα. Είχαμε τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γεργόλωπουλου στις 10 Δεκεμβρίου του 2008, που δολοφονήθηκε στα εξάρχεια από την Κορκονέα και Σαράλιω Αυτά με λίγα συνοπτικά λόγια για την πρώτη περίοδο της δράσης οργάνωσης. Η δεύτερη περίοδος ξεκινά, αςούμε, από το 2009. Αυτή η αιχμή, όπως είχα πει και προηγουμένως, αυτή η αιχμή αφορούσε την... Ε, ε, η αιχμή, δηλαδή, από το 2009 μέχρι την τελευταία ένεργεια, αφορούσε τη συστημική κρίση, η οποία ήδη έπειτα τη χώρα, από το 2008 και μετά. Εδώ αγγενιάσαμε, λοιπόν, μια στρατηγική... Σε στόχους σε δομές του υπερεθνικού κεφαλαίου και του ντόπιου κεφαλαίου ας πούμε ε, οι οποίες είχαν, ε, είχαν ας πούμε, σχέση με την κρίση ήταν κάτοχοι ομολόγων του ελληνικού χρέους και αποφελούνταν και από το μετέπειτα πρόγραμμα διάσωση ε, από τα μνημόνια, κατόπιν όμως αυτό ήταν κατόπιν ορθής ε, οπότε με βάση αυτό με βάση αυτή τη στρατηγική ότι παρεμβαίνουμε μέσα στην κρίση που χτυπούσε τη χώρα είχαμε κάνει μέσα στο 2009 κάποιες επιθέσεις, όπως απόπειρα εναντίον των κεντρικών γραφείων της Citibank, η οποία απέτυχε, δεν είχε εξεραγεί ο μηχανισμός, επίθεση σε ένα υποκατάστημα περιφερειακό της Citibank στη Νέα Ιωνία, ανατύναξη ενός υποκαταστήπαντος στη Eurobank στην Αργυρούπολη και η τελευταία Ενέργεια εκείνης περίοδου πριν συλληφθούμε το 2010 ήταν η επίθεση με παγιδευμένο αυτοκίνητο με 150 κιλά εκρηκτικά στο χρηματιστήριο Αθηνών. Η οποία ήταν από τις πετυχημένες θεωρώ του χρηματιστηρίου ενέργειας οργάνωσης που πιστεύω ότι είχε αρκετά μεγάλη λαϊκή και κοινωνική αποδοχή. Θέλω να πω κάποια πράγματα σε σχέση με αυτά. Γιατί εδώ ας πούμε, το μόνο στο περάντη αυτών των ενεργειών ήταν αποτέλεσμα της συγκεκριμένης στρατηγικής. Εμείς ως επαναστατικός αγώνας θέλαμε κάποιες ε, εταιρείες πολιεθνικές, τράπεζες α πούμε, να σαμποταριστούν σε ένα τέτοιο επίπεδο, δηλαδή να, να πάθουν τέτοιες φιλικές ζημίες ώστε να σηκωθούν και να φύγουν από την Ελλάδα. Δηλαδή να σαμποταριστεί η παρουσία ας πούμε, συγκεκριμένων εταιρεών κολεσσών και πολιτικών στην Ελλάδα. Γι' αυτό και σε αυτές τις ενέργειες ε, χρησιμοπούσαμε μεγάλες ποσότητες εκρητικών για να υπάρχει μέγιστη πρόκληση υλικών ζημιών και αυτό το ακολουθούσαμε και στην τελευταία επίθεση που έγινε στη, στη Διεύθυνση Εποπτείας της Τράπεζας της Ελλάδας τον περασμένο Απρίλιο στην Οδά Αμερική στο Σύνταγμα ε, παράτημα της Τράπεζας της Ελλάδας στο οποίο στεγαζόταν και το μόνιμο γραφείο, το γραφείο του μόνιμου αντιπροσώπου του Διευθύνσης στην Ελλάδα. Με... Αυτό όσον αφορά την δεύτερη περίοδο. Φυσικά η επιλογή μας να δράσουμε σε μια οργάνωση η προπαγάνδας δεν σημαίνει ότι θεωρούμε ότι οι υπόλοιπες μορφές δράσης είναι υποδιέστερες ή ότι τις θεωρούμε υποδιέστερες. Όμως ένα πολύμορφο επαναστικό κίνημα ή ένας αγώνας με προοπτική την ανατροπή του κεφαλίου και του κράτους απαραίτητα πρέπει να συμπεριλαμβάνει και τον ενόπλο αγώνα στις στοχέσεις του. Έχουμε ξαναπεί ότι υπάρχει μια άρρηκτη σχέση ανάμεσα στο κίνημα και στον ενόπλο αγώνα ώστε ένα κίνημα για να είναι πραγματικά επαναστατικό πρέπει να συμπεριλαμβάνει και τον ενόπλο αγώνα στις μεθόδους δράσης του. Γιατί η ιστορική εμπειρία έχει δείξει – δεν είναι κάτι καινοτόμο δηλαδή – έχει δείξει ότι δεν υπήρξε επανάσταση που δεν ήταν ενόπληληλη και ότι για την ανατροπή της εξουσίας είναι απαραίτητη η προσφύγη στα όπλα. Μερικά παραδείγματα αναφέρω. Του 1871. Ρώσοι και σε επαναστάσεις του 1905 και του 1917-1921. Η Γερμανική του 1918 19 η Ισπανική του 1936, η Ελληνική το αντάρτικο του 46-49, η Κινέζική, η Ουγγρική του 1956, η Κουβανική. Να υπενθυμίσω επίσης ότι και οι αγώνες και οι κινήματα τα οποία... Δεν ήταν αντικαπιταλιστικά όπως τα κίνηματα εθνικής αντίστασης στις κατεχόμενες από τους Γερμανούς χώρες της Ευρώπης στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο που χρησιμοποίησαν να πάρει τον ενόπλου αγώνα και την τακτική του Αντάρτικου όπως έκανε για παράδειγμα και το ΕΑΜ στην Ελλάδα. Το ίδιο ισχύει και για αντι... αντιυπεριαλιστικά και αντιαπικιακά κινήματα στις χώρες, σε... χώρες του Τρίτου Κόσμου όπως για παράδειγμα η Αλγερία και το Βιετνάμ. Για εμάς τον Επαναστικό Αγώνα έχοντας ε, ως στόχο την κοινωνική επανάσταση πιστεύουμε ότι η προπόθεση της ενόπλης προπαγάνδας είναι η μέγιστη κοινωνικοποίηση του ενόπλου αγώνα και η επικοινωνία με όσο γίνεται πλατύτερα τμήματα των χαμηλών κοινωνικών στρωμάτων και η προώθηση ενός λόγου που να συμπεριλαμβάνει την προοπτική ενός επαναστικού κινήματος. Προοπτική που θεωρούσαμε να ανέκαθεν από την αρχή της δράσης μας ως το κύριο ζητούμενο για την ίδια την επανάσταση. Ένα τέτοιο επαναστικό κίνημα θα έχει τον ρόλο της πολιτικής πρωτοπορίας με σκοπό να εξοπλίσει το λαό με ιδέες με προτάσει, με ένα πολιτικό πρόγραμμα, με στρατηγική δράση να, να, με σκοπό να εξοπλίσει το, το λαό, του φτωχού, του εργαζόμενου για την αντροπή του κεφαλαίου και του κράτου. Αυτό που λέμε για την πραγμάτωση κοινωνική επανάσταση. Και εδώ θέλω να διακρίνω σε ένα άλλο σημείο το τι εννοώ πρωτοπορία, γιατί υπάρχει μια αρνητική εικόνα για την έννοια τη πρωτοπορία. Πρωτοπορία είναι το ίδιο το επαναστικό κίνημα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι το πιο συνειδητοποιημένο κομμάτι τη κοινωνία, το οποίο και καθορίζει την πολιτική κατεύθυνση των επαναστάσεων. Και αυτό το έχει αποδείξει η ιστορική εμπειρία, ότι σε όλες τις επαναστάσεις υπήρξαν πολιτικές δυνάμεις οι οποίες έπαιξαν το ρόλο της πρωτοπορίας και καθόρισαν την κατεύθυνση που πήραν. Παραδείγματα. Την παρεσθενή κομμούνα ήταν οι μπλανκιστές, όπως υπήρχαν και οι πλοντονιστές αναρχικοί. Στην Ρώσικη Επανάσταση 1917, οι Μπολσεβίκοι υπερκέρασαν τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις, τους σοσιαλλεοπαναστάτες, τους εστέριους αναρχικούς και καθόρισαν την κατεύθυνση της επανάστασης, πράγμα το οποίο καθόρισε και την ιστορία του 20ου αιώνα και γεωστρατηγικά και πολιτικά, τουλάχιστον μέχρι το 1989-1991, οπότε έπεσε το Ανατολικό Μπλοκ. Στην Γερμανική Επανάσταση το πολιτικό στίγμα, εδώ μιλάμε λίγο μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, 1918-1919, το πολιτικό στίγμα αυτής επανάστασης της Γερμανικής το έδωσαν οι Σπαρτακιστές, η Λίγκα Σπάρτακος, που ήταν ο προπομπός του Γερμανικού Κομμουνιστικού Κομμάτος. Στην Ισπανική επανάσταση ήταν η Αναρχική, η Σενετέ Φάι. Στην Κινέζικη και στην Ελληνική τα αντίστοιχα κομμουνιστικά κόμματα, ενώ στην Κουβανική Επανάσταση έπαιξε τέτοιο ρόλο, πρωταγώνησε η ανταρτομάδα του Φιτέλ Κάστρο, του Τσεκεβάρα και του Καμ Χωρίς λοιπόν την οργάνωση ενός πρωτοποριακού επαναστικού κινημάτος, δεν μπορούμε να μιλάμε σοβαρά για προοπτική ανατροπής. Εμείς ως επαναστικός αγώνας, ήδη από το 2009, από την καμπάνια την οποία ανέφερα προηγουμένως, με τις επιθέσεις σε και σε τράπεζες και στο χρηματιστήριο, η οποία καμπάνια είχε ως αιχμή την καπιταλιστική κρίση, είχαμε μιλήσει για την ανάγκη δημιουργία ενός επαναστικού κινημάτος στην Ελλάδα, που θα εκμεταλλευτεί τις συνθήκες που δημιουργούνταν από το ξέσπασμα της κρίσης. Αυτό το λέγαμε και από την πρώτη προκήρυξη του 2009, όταν με αφορμή τη δολοφονία του Γρηγορόπουλου, είχαμε κάνει την επίθεση με Καλάζο Νίκοφ ανδρών των ΜΑΤ στα εξάρχεια του Υπουργείου Πολιτισμού στις 5 Ιανουαρίου του 2009. Πιστεύαμε λοιπόν από τότε, και αυτό επιβεβαιώθηκε συνέχεια, ότι δημιουργούνταν ευνοϊκές συνθήκες, Αντικειμενικέ συνθήκε θα μπορούσαν να αναλυφθεί για την υπονόμευση και την ανατροπή ε, του ίδιου του συστήματο, εάν βέβαια όμω υπήρχε και ο υποκειμενικό παράγοντα, δηλαδή ένα οργανωμένο επαναστικό κείμενο, το, κείμε, κείμνημα, το οποίο θα είχε τη βούληση να εκμεταλλευτεί τι ευνοϊκέ συνθήκε, να αποκτήσει μέσα από τη δράση κοινωνικά και λαϊκά αερίσματα, να δημιουργήσει ένα ευρύ κοινωνικό και ταξικό ρεύμα και να επιχειρήσει την ανατροπή. Οι ευνοϊκέ συνθήκε, ή αλλιώς οι αντικειμενικέ συνθήκε, συνίσταται στο ότι. Το... την απονομ... αν απονομιμοποίηση του οικονομικού και πολιτικού συστήματος λόγω ακριβώς της πρωτοφθανούς επίθεσης που εγκαινιαζόταν τότε με την κρίση, δηλαδή της επίθεσης του κεφαλαίου, της υπερεθνικής ελίτ και του κράτους εναντίον του λαού και της κοινωνικής πλειοψηφίας, η οποία εγκαινιάστηκε με την υπογραφή του μνημονίου του 2010 και την υπαγωγή της χώρας στην εξουσία των διεθνών χρηματοοικονομικών οργανισμών – Διεθνής Δομισματικό Ταμείο, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Από τότε, μέσα σε αυτά τα χρόνια δηλαδή, στα 4-5 χρόνια, το καθεστώς έχασε την κοινωνική συνένεση που απολάμβανε στα χρόνια πρόκλησης, δηλαδή πρότου 2008. Δεν νομίζω ότι λοιπόν θα μπορούσαν να υπήρχαν πιο ευνοϊκές συνθήκες από αυτές που υπάρχουν από το 2009-10 και ξακολουθούν να υπάρχουν και σήμερα από το να επιχειρηθεί μια ανατροπή του συστήματος στην Ελλάδα. Και όχι μόνο. Στα δύο χρόνια που ακολούθησαν, 2010-2012, Οργανώθηκαν οι μεγαλύτερες και εγκοδέστερες λαϊκές κινητοποίησεις εναντίον των αντικοινωνικών μέτρων του Μνημονίου, οι οποίες, όπως όλοι θυμούνται, συνοδεύτηκαν από εκτεταμένες συγκρούσεις χιλιάδων διαδηλωτών με τις κατασταλτικές δυνάμεις. Όλες οι συγκρούσεις έλαβαν χώρα κυρίως στην πλατεία Συντάγματος, όπου χιλιάδες λαού αποπειράστηκαν επανειλημμένα να εισβάλουν στο κοινοβούλιο το σύμβολο του απαξιωμένου πολιτικού συστήματος, της απαξιωμένης αυτ Σύφηζαν τα απεχθή αντιλαϊκά και αντικοινωνικά μέτρα που υπαγορεύονταν φυσικά από τις Μνημονιακές Συμβάσεις. Σε αυτά τα δύο χρόνια το σύστημα παρέπε και έκτασε λίγο πριν την κατάρρευσή του. Όπως και αργότερα έγινε γνωστό εκ των υστέρων. Αφού παρολίγο αποφεύθηκε η έξοδος από την Ευρωζώνη και η ανεξέλεγκτη χρεοκοπία, πράγμα που θα προκαλούσε ακόμα μεγαλύτερες κοινωνικές επιδράσεις, χάος, ακυβερνησία και ένα βραχίδιο για παράδειγμα το οποίο αν υπήρχε ένα, στην περίπτωση που υπήρχε ένα επαναστικό κίνημα θα έπρεπε να εμποδίσει να το καταλάβουν άλλες δυνάμεις αλλά να το καταλάβει το ίδιο και να παραδώσει την εξουσία στον λαό. Η κυβέρνηση Παπα-Ανδρέου κατέρευσε μέσα σε δύο χρόνια το φθινόπλο του 2011 μην μπορούσε να σηκώσει λοιπόν το βάρος αυτής της πολιτικής, της μνημονιακής πολιτικής δίνεται στη θέση της σε μια υπηρεσιακού τύπου κυβέρνηση με επικεφαλή έναν ένα μη πολιτικό πρόσωπο, το πρώην νούμερο 2 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (του Παπαδήμου. Στο ίδιο διάστημα, δημιουργήθηκε το λεγόμενο κίνημα των αγανακτισμένων. Δημιουργήθηκαν λαϊκές συνελεύσεις σε κάθε γειτονιά. Αυτό διαχειριζόταν εγχειρήματα. Όμως η επίθεση του κεφαλαίου και του κράτους δεν ανατράπηκε. Τα μέτρα του μνημονίου δεν ανασχέθηκαν στο ελάχιστο. Κατά την άποψή μου, τουλάχιστον για τότε, μια μεγάλη ευκαιρία πέρασε ανεκμεταλλευτεί γιατί δεν υπήρξε ο παράγοντας εκείνος, δηλαδή ένα επαναστικό κίνημα που να εκμεταλλευτεί τις συνθήκες κρίσης του στήματος και μαζί με το λαό να επιχειρήσει την υπονόμευση και την ανατροπή του. Την προηγούμενη φορά που ήμουν προφυλακισμένος, το 2011, είχα μιλήσει σε μια εκδήλωση συντρόφων της, της Συνέλευση αλληλεγγύης φυλακιζόμενους αγωνιστές και διοκόμενους αγωνιστές του Ηρακλείου Κρήτης. Και είχα πει ότι τότε, το 2011 το ήταν αυτό, ότι ανοίγεται μια μεγάλη ευκαιρία για τους αναρχικούς, για τον αναρχικό αντικαπιταλιστικό χώρο, να οργανωθεί σε ένα κίνημα, ε, να παρέμβει μέσα στις συνδίκες κρίσης του στήματος και να επιχειρήσει την ανατροπή και την επανάσταση. Ε, ο αναρχικός αντικαπιταλιστικός χώρος, αλλά και ο ευρύτερα αντικαπιταλιστικός να το πω, χώρος, ε, δεν ανταποκρίθηκε στο ρόλο που όφιλε να έχει μέσα σε αυτές τις συνθήκες. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να, να συγχαίουμε την έννοια του κινήματος με την κατάσταση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή με ένα σχέδιο σαν χώρος. Δεν μπορούμε να μιλάμε για κίνημα όταν επικρατεί μια κατάσταση κατεκρεματισμού διχόνοιας ή αν θέλετε και πόλωση μεταξύ των υπάρξεων συλλογικοτήτων και των ανοργάνων των ατόμων που είναι και η συντρική πλειοψηφία του χώρου. Δεν μπορούμε να μιλάμε για κίνημα όταν περισσότερο διαφωνούμε παρά συμφωνούμε στο όνομα μιας δια, διαστρεβλωμένης έννοιας της διαφορετικότητας και της αυτονομίας, όταν οι δράσεις των διαφορών συλλογικοτήτων δεν συναντιούνται πουθενά. Όταν κατά τη γνώμη μου έχει απαξιωθεί η ίδια έννοια της πολιτικής, της οργάνωσης, της συλλογικοποίησης και της υπευθυνότητας και της δέσμευσης, θα προσθέσω. Κίνημα κατά τη γνώμη μου είναι ένας πολιτικός φορέας, ένας ενιαίος πολιτικός σχηματισμός, σε όμως σπονδιακή μορφή κατά το αντιεξιωστικό πρότυπο. Έτσι. Με προτάσεις, με ένα ενιαίο πολιτικό πρόγραμμα, με μια minimum τουλάχιστον πολιτική συμφωνία μεταξύ αυτών που απαρτίζουν το κίνημα πάνω στο τι προτείνουμε στο λαό, στο τι προτείνουμε στην κοινωνία και το ξεπέρασμα του κεφαλαίου και του κρέους και την οικοδόμηση της ανταξικής ακρατικής κοινωνίας. Και εφόσον θεωρούμε ότι ένα επαναστικό κίνημα πρέπει απαραίτητα να έχει στις ορχές στον αγώνα τότε όταν μιλάμε για κίνημα, εννοούμε για έναν ενιαίο φορέα ή σχηματισμό. Ακριβώς όπως θα μπορούσα να αναφέρω το παράδειγμα του ελευθεριακού κίνημα στην Ισπανία του ΣΑΝΤΕ και του ΦΑΙ, όπου η ΦΑΙ, η οποία ιδρυθηκε ως μυστική οργάνωση το 1927 μέσα σε συνθήκες δικτατορίας του Πρίμοντα de Rivera αποτελείται από τους συντρόφους οι οποίοι ήταν μέλη των ομάδων, ομάδων κρούσης την περίοδο 2017-1923 που μάχονταν με τα όπλα τους πιστολίδους της εργοδοσίας, δηλαδή τους πληρωμένους μπράβους της εργοδοσίας που δολοφονούσαν αν αρχίσουν εργάτες. Βέβαια τα, τα παραδείγματα γενικά δεν μπορούν να μεταφέρουν εαυτούσια στις σημερινές συνθήκες, γιατί έγινανε, υπήρξαν υπό άλλες εποχές και άλλες συνθήκες. Όμως είναι ένα παράδειγμα, και τουλάχιστον για το αρχικό κίνημα. Το πώς είναι ένα κίνημα, ποιες είναι οι προτάσεις και ποια η δομή, ποια η δομή του αντικατοπτρίζει σε μικρογραφία την κοινωνία την οποία προτείνει. Για παράδειγμα, όπως το, το μονοληφτικό συγκεντρωτικό κόμμα των Πολισεβίκων αντανακλούσε τον μονοληφτικό και ολοκληρωτικό χαρακτήρα των καφεστέτων του υπρακτού σοσιαλισμού, έτσι και η ομοσπονδιακή μορφή των αρχηγών αντανακλά τον ομοσπονδιακό χαρακτήρα της αταξικής αγρατικής κοινωνίας. Θεωρώ ότι και ο πραστικός αγώνας, που ήταν ένοπλη, ένας ενόπλος του Κυπήριανς, μια ένοπλη ομάδα συγγένειας, αυτό ακριβώς αντανακλούσε γιατί είχαμε την κατηγορία και έχουμε την κατηγορία μιας ιεραρχικής οργάνωσης. Δεν θα μπορούσαμε να έχουμε διευθυντές και διευθύνοντες σε μια οργάνωση η οποία προτείνει μια κοινωνία ισότητας χωρίς ιεραρχία, χωρίς διευθυντές και διευθυνόμενους. Το όργανο α πούμε του Επαναστικού Αγώνα ήταν η συνέλεξη των ομελών της οργάνωσης. Αυτό έτσι για την ιστορία. Εμείς από την πλευρά μας, ως Επαναστικός Αγώνας, μιλώντας από το 2009 για την ανάγκη δημιουργία ενός επαναστικού κινήματος, Προσπαθούμε να συνεισφέρουμε πάνω σε ένα πολιτικό πρόγραμμα, πάνω στις πολιτικές θέσεις και προτάσεις που πρέπει να έχει ένα κίνημα που να ανταποκρίνεται στις σημερινές συνθήκες της ελληνικής πραγματικότητας. Και θεωρούμε ότι η ανάπτυξη ενός πολιτικού προγράμματος, των πολιτικών θέσεων δηλαδή και προτάσεων, προηγείται μια συζητήση για τις οργανωτικές δομές ενός κίνηματος. Σε αυτά τα πλαίσια, με την ανάλυση της τελευταίας επίθεσης του Ομισθικού Αγώνας στην Τράπεζα τον περασμένο Απρίλιο, Δημοσιεύσαμε μια πλατφόρμα και με τις, για τις θέσεις και τις προτάσεις που κατά τη γνώμη μας πρέπει να έχει ένα κίνημα στις σημερινές συνθήκες, θέλω να ανοίξει παράλληλα κι ένας ε, πολιτικός διάλογος μέσα στον αρχικό αντεξιδιστικό χώρο. Περίδοντας θέλω να πω κάποια πράγματα. Παρά το γεγονός ότι από το 2012 και μετά έχουμε μια καθήριση των κοινωνικών αντιστάσεων. Δεν υπάρχουν απεργίες, δεν υπάρχουν α πούμε οι ογκόντες και μαζικές κινητοποίηση που υπήρξαν το διάστημα 2010-2012. Ε, παρότι, ας πούμε, θα μπορούσε να αλεχθεί κανείς να αλεχθεί ότι υπάρχει μια σχετική ε, και αρκετά εσ, ε, επισφαλής σταθερότητα, αν και το τελευταίο διάστημα υπάρχει μια πολιτική ασφάλεια στο καθεστώς ε, παρόλο ότι πολλοί και ακόμα και μέσα από τους συντρόφους ε, Ξερούν, ας πούμε, ότι πρέπει να ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ σε εκλογές, έτσι. δεν πιστεύω ότι τίποτα τελείωσε σε μέσα στις υπάρχουσες συνθήκες. Ο, ο ταξικός πόλεμος συνεχίζεται. Η καπιταλιστική μηχανή, όχι μόνο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, αλλά και επαγκοσμίως, εξακολουθεί να είναι μπλοκαρισμένη και το σύστημα εξακολουθεί να μην μπορεί να αναπαράγει τον εαυτό του. Η κρίση υπάρχει και θα υπάρχει για πολλά χρόνια την Ευρώπη πέρα από τον νότο ήφασε και πιο έuvresες economies όπως η Γαλλία, ενώ και η Γερμανία, η οποία είναι η ακρομηχανή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν θα μείνει αλόβητη παρά την προπαγάνδα της ελληνικής κυβέρνησης. Δεν θα μείνει αλόβητη. Παρά την πρόγραμμα της ελληνικής κυβέρνησης, που μέσες απ τις θύκες, μιλά για το τέλος του μνημονίου και της κρίσης, ότι η χώρα θα πεπλακεί από την επιτήρηση της Τροϊκας, τα μέτρα που που έπεβε για την χρόνια. Και η λιτότητα θα είναι μια διαρκής και μόνιμη συνθήκη. Δηλαδή η συρρήκνωση των λαϊκών εισοδημάτων, η μείωση των μισθών και των συντάξεων, η μείωση του εργατικών κόστου και η βαριά φορολογία θα είναι μια μόνιμη και διαρκή συνθήκη. Η ελληνική οικονομία θα εξακολουθήσει ε, να είναι σε ύφεση, το χρέος δεν είναι βιώσιμο, η φτώχεια και εξαθλίωση και η πείνα ήσαν για να μείνουν. Και η πολιτική που εφαρμόζεται, που εμεί την ονομάζουμε πολιτική κοινωνικής γενοκτονίας και ευθανασίας για κάποια κομμάτια του πληθυσμού, θα εξακολουθήσει να εφαρμόζεται γιατί το σύστημα δεν έχει άλλη λύση, δεν έχει άλλη λύση ε, από αυτή να εφαρμόσει. Τα χειρότερα πιθανότατα να μην τα έχουμε δει ακόμα. λοιπόν ότι η ανθρωπή ε, του καπιταλισμού και του κράτους, η κοινωνική επανάσταση είναι όχι μόνο μια ιδεαλιστική υπόθεση, είναι απαραίτητη για την επιβίωση της ανθρωπότητας. Χρέο λοιπόν ενό επαναθυμικού κινήματο είναι να αλλάξει αυτέ τι διεθνή συνθήκε και να αφήσει το λαό πνεύμα αντίσταση και ανατροπή. Αυτά είχα να πω. Ωραία σύντροφε, <coughs> Να κάνουμε λίγο έτσι ένα τρίλεπτο διάλειμμα να πάσει και σε μια ανάσα γιατί μιλάσαι αρκετή ώρα και να συγκεντρώσουμε λίγο κάποιε ερωτήσει που έχουμε και εμεί και από του ακράτε και να περάσουμε σε αυτό το στάδιο κάπω στον επόμενο. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, λίγο μουσική παρακάτω του στοντίου. Γίνησα με μια μέρα από του στόπου του τίποτα με βάρκε που χάθηκαν στον ορίζοντα. Κάποια από εμά γίνανε ένα με τα κύματα. Κι άλλοι κάνανε στην Ευρώπη τα πρώτα βήματα. Νιώσε μα, έχει δουλειά και αγαπητό σε μα. Είμαστε αδύναμοι κι εμεί όπω και οι κόρε μα. Νιώθουμε παράνομοι σε μια πατρίδα άγωνη. Άκου τι τράφια των λαών, και όχι του άτομοι. Νιώσε μα, κοίτα μα, τι σου θυμίζουμε. Έλληνε του 50 πια τα καθαρίζουμε. Γελά στη σκουρή τύπη που βλέπει τα φανάρια και του τιμώνει που σου βλένουν τα Ξέρεις δεν θα ήθελα να ήμουνα εδώ Έχω πατρίδα, οικογένεια και εγώ Έλληνα στη χώρα μου έχει εμφύλιο και χούντα Μην ξεχνάς και εδώ είχατε εμφύλιο και χούντα Νιώσε μα, κανείς εδώ δεν ήρθε για να κλέψει Ήρθαμε για δικαίωμα στο όνειρο, στη σκέψη Δεν πιστεύουμε στον ίδιο θεό να έχουμε ένα κοινό Και του δύο πολιτικοί μα έχουν κλέψει Εμάς. Αν θέλεις την καιαγαπητό σε εμά, στεγίδουλα αξιοπρέπεια. Σω σε εμά, μόνο μην λε να φύγω. Δεν έχω πού να πάω. Πατήχα μη το χώμα που τώρα πατάω. Για αυτόν όμως εμά, αν θέλεις την καιαγαπητό σε εμά, στεγίδουλα αξιοπρέπεια. Σω σε εμά, μόνο μην λε να φύγω. Δεν έχω πού να πάω πατρίδα μου είναι ό,τι μισθό και ό,τι αγαπάω Είμαι το παρελθόν σου, είμαι η ανοιχές σου Είμαι η δουλειά που δεν θα έκανες ποτέ σου Είναι τα όνειρά μου, διπλά στα όνειρά σου Και τα παιδιά μου να παίζουν με τα δικά σου στην ίδια τάξη, στο ίδιο Άστη Αύριο στην ίδια σχολή, στην ίδια φάση. σω και στην ίδια δουλειά, στην ίδια λάσπη. Μάθε το παιδί σου να αγαπά το μετανάστη. Νιώσε εμά, αν δεν μπορεί, του μπάτσου δω σε εμά. Αν νιώθει πιο καλά στα κελιακά, χω σε εμά. Διαμαφοβάσαι. Μόνο στι νύχτε φώναξε τη γειτονιά και εσύ του χρυσα ποιητέ. Νιώσε εμά, αύριο μπορεί να είσαι άρρωστο. Και το παιδί μου, ίσω να είναι γιατρό. Ει χειρότερη, αύριο μπορεί να σε κατάστα. Δίκο, το ίδιο κελί με εμά. Το ίδιο φάει να ντρώσει. Γι' αυτό νιώσε με κάτσε δίπλα μου. Μέλα, μίλα μου. Θέλω να μου πει τον καημό σου και εγώ την πίκρα μου. Θα βρω ελευθερία όταν στα λεωφορεία. Στη διπλά θέση κάτσει άνετα χωρί φοβία. Πρόσεχε τα κέτο που φτιάχνουν, δεν είναι λύση. Το ξένο θα μείνει ξένο όταν μόνο του ζήσει. Θα γίνουμε αστόρια. Όπω εσύ στη Δύση, Μειονότητά του σαν δεν και με το Παρίσι. Νιώσε μα, θέλει και αγαπηθώ σε δουλειά αξιόρμα. Σω σε μόνο μιλ να φύγω. Δεν έχω που να πάω. Πατρίδα μου είναι το κόμμα που τώρα μα, αν θελήστε για αγαπητό σε εμά. Στέγγυ Mono φύγω. Δεν έχω που να πάω. Πατρίδα μου είναι ότι αγαπάω. <γλυρ flowing> μας, αν θέλεις αγάπη, μας, δουλειά, Σω μόνο Πατρίδα μου είναι το κόμμα που τώρα πατάω για αυτό νιώσε μας Αν θέλεις δίκια να πηγώσε μας Στέχει η δουλειά, αξιοπρέπεια, σώσε μας Μόνο μη λες να φύγω, δεν έχω που να πάω Πατρίδα μου είναι ό,τι μισώ και ό,τι αγαπάω Ημερολόγιο Μηχανών, ημέρα 203. Ο μεγαλύτερο μου φόβο σε αυτό το στρατόπεδο είναι να μην σε βρουν μνήμη. Μου. Κι αν πέσουν όσα γράφω στα χέρια κάποιου, θέλω έναν παιδί, παιδί που να μην ξέρει να διαβάζει. Απλά να κοιτάει το χαρτί και να φαντάζεται. Και να φυγείτε για τον κόσμο πριν τι μηχανέ. Όσο για μένα, δεν θα σου πω ούτε ποιο είμαι, ούτε για όσα με αδίκησαν. Εγώ είμαι τους ανθρώπους τελείωση. They'll never let you go further. Never. All you want to do, it's forbidden. Everything you want to think, it's forbidden. Forbidden! Ωρα, εφτά και σηκώνεσαι. Τουλεύεις για να ζεις. Yeah. να τα προλάβει όλα θέλεις και άγχωνεσαι yeah. τρέχεις και δε φτάνεις με μιλώνεσαι <Κι> Απαγορεύε την ταχύτητα, το κάπνισμα, το πάτημα στο πράσινο, στο πάρκο, το σκύλι Απαγορεύεσαι κι εσύ δεν επιτρέπες εσύ Μην αγγίζεις, μόνο να περπατάς διχώς ταυτότητα, στον δρόμο μη γυρνάς δεν παίρνει σε κύμα, μόνο κοίτα από μακριά έτσι κι αλλιώς δεν έχεις πια λεφτά no, no choice in this life We have no voice, no freedom, σου ταξάνε, Μάμε Μα μες τη φτώχεια <μίλοι> σε πέταξανε Τα μυαλά σου τα αλλάξανε <μίλοι> <Μ yogurt> Με στη μιζέρια σε φράξανε. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε, ακούτε την εκπομπή Escape και το Radio Revolt, μαζί μας ο Νίκος Μαζιώτης. Ε, να πάμε τώρα σε κάποιες ερωτήσεις. Ε, σύντροφοι, με Ναι, ναι, θα ακούω. Ωραία. Ε, και να ξεκινήσουμε σχετικά με το ένοπλο που κάποιο, κάποιοι, ας πούμε, υποστηρίζουν ότι δεν γίνεται να είναι μια μορφή αγώνα μέσα στο κίνημά μας και ότι αυτό κάπως φέρνει την καταστολή, στις βαμές και, στα... και στον χώρο. Να απαντήσω στη σχέση με αυτό. Ναι, ναι, ναι. Ε, πρώτα απ' όλα, η ιστορική εμπειρία έχει αποδείξει ότι ο ένοπλος αγώνας και το αντάρκτικο ε, είναι μέρος του κινήματο. Δεν το λέω εγώ, δεν το λέω ο επαναστικός αγώνας. Το αποδεικνύει η ίδια ιστορική παράδοση και η εμπειρία. Τουλάχιστον για την εμπειρία του εργατικού επαναστικού κινήματο, δηλαδή από την εποχή της πρώτης διεθνούς, από τα μέσα, δηλαδή, του 19ο αιώνα έως τα σήμερα. Ε, και συγκεκριμένα των αναρχικών ήταν ε, αναπόσπαστο κομμάτι από εκείνη την εποχή, από την εποχή της, της πρώτης διεθνούς, όταν είχε γίνει αποδεκτό από τον αρχικό κίνημα αυτό που λέγεται προπαγάνδα με τη δράση. Έτσι. Και αυτό σήμαινε ουσιαστικά αυτό που η εξουσία ονομάζει δρομοκρατία. Δηλαδή, ένευλες ή βοβιστικές επιθέσεις κατά στόχων της εξουσίας. Και όσον αφορά τους αναρχικούς, να μην ξεχνάμε ότι η αναρχική είναι το πολιτικό ρεύμα μέσα στα πλαίσια αυτού του κινήματος, του εργατικού πραξικού κινήματος, το οποίο έχει εκτελέσει τρεις Ισπανούς πρωθυπουργούς, έναν Αμερικανό πρόεδρος, πρόεδρος των Πολιτειών, έναν Γάλλο πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας, έναν Ιταλό βασιλιά, ε, τη διάδοχο του θρόνου της Αυστροογκάριας και έχει κάνει απόπειρες ενάντια σε δικτάτορες όπως ο Φράγκο και ο Μουσολίνος. Λοιπόν. Όσον αφορά την ε, πεποίθηση, μάλλον την ε, ιδέα που υπάρχει ότι ο ένοπλος αγώνης και το αντάρτικο ε, προωθεί την καταστολή, είτε αντικειμενικά, ε, θεωρώ ότι είναι λάθος με τον τρόπο που λέγεται. Και θα εξηκήσω γιατί. Εφόσον θεωρούμε ότι ο στόχος μας είναι η επαναστάση, ε, σημαίνει ότι θα δράσουμε, και με παράνομες μορφές δράσης. Η αγώνα δεν είναι κάτι νομότυπο. Οπότε ο αγώνας δεν μπορεί να γίνεται με γνώμονα και κριτήριο τον ποινικό κώδικα του εχθρού, δηλαδή τον ποινικό κώδικα του, του κράτους και της εξουσίας που θέλουμε να ανατρέψουμε. Αναγκαστικά λοιπόν, υποχρεωτικά να το πω, οι μορφές δράσης μας θα είναι παράνομες. Και εφόσον γίνεται αυτό το πράγμα, είναι λογικό, εφόσον υπάρχει αυτό που λέγεται δράση-αντίδραση, ε, η αντίδραση της εξουσίας απέναντι στον αγώνα μας θα έρθει με τη μορφή της καταστολής. Δεν είναι λοιπόν το θέμα ότι ο αγώνας, ο ενόπλος αγώνας, ε, προωθεί την καταστολή. Είναι, λογικό, είναι λογική συνέπεια οποιαδήποτε μορφή αγώνα και να κάνουμε αλλά πόσο μάλλον ο ένοπλος αγώνας με τον ένοπλο αγώνα και τον αντάρτικο ότι θα προκαλέσουμε την αντίδραση του κράτους. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να αγωνιζόμαστε δεν πρέπει να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Είτε μιλάμε για τον ένοπλο αγώνα και τον αντάρτικο είτε για οποιαδήποτε άλλη μορφή δράσης. Έτσι. Αυτό, η αντίδραση του κράτους αυτή είναι αναμενόμενη και φυσιολογική. Για να μην υπάρχει καταστολή δεν θα πρέπει να βρούμε καθόλου ή να αγωνιζόμαστε. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν γιατί αυτή, ε, υπάρχει αυτή η ιδέα. Αυτή η ιδέα προφανώς υπάρχει από αυτούς οι οποίοι δεν είναι επαναστάτες, δεν είναι αγώνιστες στην πραγματικότητα. Δεν θέλουν μάλλον την ανατροπή. Θέλουν να πούμε, έναν αγώνα σε νο νομότυπα πλαίσια, θέλουν να πούμε, μεταρρυθμίσεις μέσα στο υπάρχον ε, θεσμικό πλαίσιο ε, και δεν θέλουν ας πούμε, την ανατροπή του υπάρχοντος καθεστώτος. Η, η ανατροπή από μόνη της είναι μια παράνομη διαδικασία. Είναι αναπόφευτο λοιπόν ότι ε, και το Ενοπλό και το Αντάρτικο θα δημιουργήσει α πούμε αντιδράσεις. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να γίνονται. Αλλιώς θα πρέπει να υπάρχει γενικότερα αγώνας. Και δεν υπήρξε ποτέ στην ιστορία αγώνες οι οποίοι να μην είχανε αιματοχυσίες, να μην είχανε ε, σειράξεις. Ε, εμφύλιους, γιατί η επαναστάση είναι, πόλε, είναι πόλεμος, είναι εμφύλιος πόλεμος. Ε, δεν υπήρχε αγώνας που να μην είχε λοιπόν αιματοχυσίες, κρατούμενους, βία, βασανιστήρια, όλα αυτά είναι ένα αντίτιμο του αγώνα του ίδιου. Αν δεν μπορούμε να λάβουμε υπόψη το αντίτιμο, το οποίο είναι σκληρό, το οποίο μπορεί να είναι θάνατος, το, οπο, το οποίο μπορεί να είναι μια βαριά, πολύχρονη καταδίκη και φυλάκιση, ε, δεν μπορούμε το, το να μιλάμε για αγώνα. Θα πρέπει λοιπόν... Να, όταν μιλάμε για αγώνα, για ανατροπή, για επανάσταση Να, να έχουμε υπόψη ότι πρέπει να πληρώσουμε να, Ότι μπορούμε και να πληρώσουμε και το ανάλογο αντίτιμο Εμείς ο επαναστικό αγώνας το πληρώνουμε ήδη Έχουμε ήδη ένα νεκρό, ψενόπλη συμπλοκή Έχουμε παραλίγο να σκοτωθώ και εγώ στο μοναστηράκι έτσι, υπήρχε και αυτό το ενδεχόμενο Δεν πιστεύω ότι με πυροβόλησαν απλώς και μόνο για να με ε, Και φυσικά... Τουλάχιστον να μιλήσω για τα μέλη του Πανεπιστημίου Γονάτου που έχουν αναλάβει την πολιτική ευθύνη τη συμμετοχή του μετά τη λήψη του 2010, έχουμε καταδικαστεί σε 50 χρόνια κάθριξη, που είναι ε, 25 χρόνια εκτεταμένη ποινή. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο σχέση με αυτό. Ναι, να περάσουμε λίγο σε μια άλλη ερώτηση. Αλλά, ε, που έχει να κάνει με αυτό που είπε πριν για το 2011, ότι ο χώρο δεν εκμεταλλεύτηκε κάποιε καταστάσει ώστε να κινήσει και κάποιες άλλες βράσεις ας πούμε και να βγει λίγο πιο οργανωμένο ε, το κίνημα ε, Τι θα πρέπει δηλαδή να κάνει ο χώρος σε ε, ας πούμε, την περίοδο 2010-2011 αν καταλαβαίνω καλά ναι, ναι, πάνω σε αυτό το κομμάτι πώς θα μπορούσε να αντιβράσει ε, τι νομίζεις ότι θα μπορούσε έτσι να που μπορούσαμε να πλαισιώσουμε σαν χώρος και να προωθήσουμε πούμε, περισσότερο τα πράγματα προς την τροπή ίσως που θέλουμε. Αυτό είναι μια καλή ερώτηση και είναι μια μεγάλη κουβέντα. Θα προσπαθήσω να απαντήσω... Τώρα εντάξει, ε, δεν, είμαι, δεν πιστεύω ότι έχω εγώ τις μαγικές συντάγες. Θα προσπαθήσω όμως να απαντήσω όσο γίνεται ε, πιο αφέστρας όσον αφορά αυτό. Είπα και στην ομιλία μου στην αρχή ότι αυτό που ουσιαστικά... Ότι Πέρασε μια ευκαιρία ανεκμεταλλευτεί, αν και θεωρώ ότι το στίχημα ξεκολουθεί να παραμένει, καθότι οι συνθήκες δεν έχουν αλλάξει. Έτσι. Και τίποτα δεν έχει τελειώσει. Ότι πέρασε μια ευκαιρία ανεκμεταλλευτεί, γιατί ο, ο αρχικός συνδεξιός χώρος γενικότερα και ο αντικαπιταλιστικός χώρος, γιατί υπάρχουν και αριστεροί, οι οποίοι είναι ανένταχτοι, με τους οποίους θα μπορούσε ας πούμε, να συνεισφέρουν στην οικοδόμηση ενός κίνηματος, δεν υπήρχε α πούμε ένα κίνημα. Έτσι. Τι θα μπορούσε να κάνει ένα κίνημα, ένα κίνημα καταρχήν, θα μπορούσε να κάνει πράγματα και σε θεωρητικό και σε πρακτικό επίπεδο. Σε θεωρητικό επίπεδο θα μπορούσε να, να βάλει μπροστά στο, στο δομέα της προπαγάνδας σε ένα πολιτικό πρόγραμμα, πολιτικές προτάσεις προς τον λαό, έτσι, προς την κοινωνία ε, στο πώς ξεπερνάμε την κρίση. Το τι χρειάζεται για να ξεπεράσουμε την κρίση. Γιατί ας πούμε εδώ και χρόνια υπάρχει ε, η πλήση κεφάλαιων των μέσων μαζικής συνημέρωσης οι οποί τα οποία ελέγχονται από το κάθε στός, τα οποία σε συγκεκριμένες πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές. Ότι υπάρχουν δύο, να σταχιολογήσω, δύο γραμμές που προωθεί το καθεστώς. Η μία είναι ε, από τις κυβερνήσεις οι οποίες εφαρμόζουν το μνημόνιο, είτε από την κυβέρνηση του Παπα-Ανδρέου το 2010, είτε από την κυβέρνηση του Σαμαρά από το 2012 και μετά. Ότι για το ξεπέραμα της κρίσης, ας πούμε, είναι ρεαλιστικό να ακολουθήσουμε ε, τα προγράμματα, όπως λέγονται, διάσωσης, των οικονομιών της χώρας. Αυτά μας τα προγράμματα σημαίνει στην πραγματικότητα ότι δεν είναι προγράμματα διάσωσης του λαού και του πληθυσμού, της κοινωνία, των εργαζομένων, των κατώτερων κοινωνικών τάξων. Είναι προγράμματα διάσωσης του ίδιου του κεφαλαίου. Λιστεύουν το λαό, Εξαφανίζουν τη μεσαία τάξη, κάνουν τους φτωχούς φτωχότερους και τους πλούσιους δανειστές πλουσιότερους. Αυτό είναι στην πραγματικότητα με λίγα λόγια το πρόγραμμα Viaz, δηλαδή τα μνημόνια. Σε αυτό το πράγμα ο αρχαίος κολοσσός δεν είχε να ανταπαντήσει τίποτα. Ως απλή προπαγάνδα, ως θεωρία. Να το πέσω αλλιώς. Έτσι. Η άλλη περίπτωση της καταστατικής προπαγάνδας είναι αυτής της καταστατικής αριστεράς. Λόγω χάρης ΣΥΡΙΖΑ, ο είναι πολύ πιθανόν στο άμεσο μέλλον να αναλάβει και τη διαχείριση της κρίσης του στήματος. Ο λόγος του ΣΥΡΙΖΑ ε, και η, η, η επιδίωξη του ΣΥΡΙΖΑ ας πούμε, είναι να εξανθρωπίσει, να μεταρρυθμίσει ας πούμε, το ίδιο το σύστημα, να κάνει δηλαδή πιο εξανθρωπισμένο τον καπιταλισμό. Ε, δεν είναι φυσικά ένα αναπτυξιακό προγράμμα, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θεωρεί ρεαλιστικό την επαναφορά του παλιού σοσιαλδημοκρατικού μοντέλου, του κεντσιανισμού, όπως μπορεί να αντιληφθεί κάποιος, που συνίσταται στην <coughs> κρατική παρέμβαση στην οικονομία και στην, στον έλεγχο βασικών τομέων της οικονομίας ε, μέσων παραγωγής από το κράτος, χωρίς φυσικά να αναδειώνεται στην ιδιωτική πρωτοβουλία και στην ε, ε, ατομική ιδιοκτησία από τους των μέσων παραγωγής. Έτσι. Επίσης πάνω σε αυτό, όπως και στην άλλη εκδοχή ε, λύσεων, να το πω έτσι, ο αρχικός χώρος δεν έχει αντιτάξει τίποτα Αυτό ε, πιστεύω ότι οφείλεται σε ένα μεγάλο βαθμό στην πολιτική, ε, στην, ε, σε πολιτικές ελήψεις του ίδιου του αρχικού χώρου σε, σε ένα ίσως σαφρό πολιτικό υποβάθρο αν και θεωρώ ότι είναι λίγο καταχρηστικό να το λέω αυτό, γιατί ο χώρος δεν είναι κάτι ενάνειο. παρ' όλα αυτά πιστεύω να με καταλαβαίνουν κάποιοι με ότι το λέω πιστεύω αυτό το πράγμα, θεωρώ α πούμε ότι υπάρχει μεγάλες πολιτικές ελλείψεις σε πολιτικό επίπεδο, μεγάλες πολιτικές ελλείψεις σε αυτό πολιτικό επίπεδο, ή αν θέλετε να το πω αλλιώς, πιο λαϊκά, πολιτική αμορφωσιά. Δεν είχαμε να αντιτάξουμε τίποτα. Γι' αυτό και σε πρακτικό επίπεδο δεν, ο χώρος δεν μπορούσε να κάνει τίποτε άλλο παρά... Να, να το πω αλλιώς, να συμμετέχει σε κινητοποίησης εκείνης της περίοδου, οι οποίες ήταν και οι πιο μαζικές, από όσο ξέρω, από τη μεταπολίτευση και μετά τουλάχιστον, Α, απλά μαζί με τον υπόλοιπο κόσμο, με κομμάτια του κόσμου και της νεολαίας να προσπαθεί δυναμικά να συγκλουστεί με τις κατασταλτικές δυνάμεις, και να μπει στο κοινοβούλιο. Ό,τι δηλαδή ήθελε και ο υπόλοιπος κόσμος από καταλάβαινε. Ο κόσμος ότι πρέπει να, να μπει στο κοινοβούλιο γιατί εκεί ήταν η κλέφτες και ήταν αυτοί που τον ληστεύαν. Που, εκεί που φτιάχνονται οι νόμοι και τα, τα διατάγματα. Δεν πήγαινε παραπάνω από αυτή τη λογική ε, σε πρακτικό επίπεδο ο χώρος ας πούμε. Οπότε ούτε σε προπαγανδιστικό επίπεδο είχαμε κάτι να αντιτάξουμε αλλά ούτε και σε πρακτικό. Ε, εδώ πιστεύω ότι ο ένοπλος, η έλλειψη και κινήματος και ε, του ένοπλου αγώνα αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο 2010-2012 ήταν ας πούμε καταλυτική για το αποτέλεσμα ότι το σύστημα ε, απέφυγε περαιτέρω -πε -πε -πε -πε κλειδονισμούς που μπορούσαν να το υπονομεύσουν και να το ανατρέψουν για παράδειγμα ας πούμε αν υπήρχε ένα κίνημα θεωρώ ότι θα έπρεπε να υιοθετήσει μια στρατηγική σε πολλαπλό επίπεδο ας πούμε όσον αφορά το αντάρτικο εμείς ως εμπαραστικός αγώνας έχουμε πει ότι το σαμποτάζ ή, ή το να χτυπάσεις σε αυτή την περίοδο, σε μια περίοδο που το ίδιο το σύστημα είναι ευάλωτο, ε, έχει κρίση γιατί δεν αναπαράγει τα κέρδη του, δεν μπορεί να επενδύσει, άρα δεν μπορεί να, να έχει παραπάνω κέρδη από αυτά που έχει. Σε μια τέτοια λοιπόν κατάσταση, σε ένα σύστημα το οποίο είναι ήδη παραπέων και ευάλωτο, να χτυπάς λοιπόν στόχους, επενδυτές... Πολυεθνικές εταιρείες, τράπεζες οι οποίες ήταν και κάτοχοι ελληνικών ομολόγων οπότε ήταν ευάλωτοι γιατί ακριβώς τα χρέη δεν τα έπαιρναν πίσω, τα λεφτά δεν τα είσαι πρακτικά πίσω και το ελληνικό κράτος αδυνατούσε να σπληρώσει τα ομόλογα που είχαν αγοράσει. Αυτό ισχύει και για ελληνικές αλλά και για ξένες τράπεζες. Να υπενθυμίσω το 75% του χρέους ήταν σε ξένες τράπεζες, σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και το 25% σε ελληνικές τράπεζες. Λοιπόν, να χτυπάς αυτούς τους, λοιπόν τους στόχους εμποδίζεις και την πολιτική διάσωση που υπαγορεύτηκε από το πρώτο μνημόνιο του 2010 και εμποδίζεις και στο να... να έρθουν άλλοι επενδυτές, να αγοράσουν δημόσια περιουσία, ελληνική περιουσία, όπως υπαγορεύει το μνημόνιο. Δηλαδή να, να εκχωρηθεί, να εμποδίσεις, να εμποδίσεις το κίνημα, να εκχωρηθεί ας πούμε, η δημόσια περιουσία ή ό,τι ό... από... έχει απομείνει τα χέρια ιδιωτών καπιταλιστών και κυρίως σε πολυεθνικές εταιρείες στην υπερεθνική οικονομική ελίτ. Αυτό το είχαμε ως στρατηγική του Μαναστικό Αγώνα. Φεωρώ όμως ότι και ένα κίνημα το οποίο θα είχε το αντάρτηκο και τέτοιες δυναμικές δράσεις στο συστοχέστος θα έπρεπε ας πούμε επίσης να έχει με στρατηγική. Και, και ιστορικά και ιστορικά αυτό έχει ας πούμε αποδειχθεί. Έχει δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο είναι καινοτόμο. Θα μπορούσε ας πούμε μέχρι και να οργανωθεί μια στο κέντρο της Αθήνας. Έτσι. Για παράδειγμα ας πούμε, σε, σε άλλες εποχές και σε άλλες, σε άλλες συνθήκες, συνθήκες υπήρξαν τέτοια παραδείγματα όπως η Ισπανία Εναρχική να πούμε είχαν ε, οργανώσει ενώπιον η εξέγερση το 1933. Ε, είχε γίνει η εξέγερση των Αυτορίων το 1944. Τα Δεκεμβριά της Αθήνας το 1944. Και Οκτώβριο του 1917. Στον οποίο συμμετείχαν οι Εναρχικοί. Άλλες εποχές, άλλες συνθήκες αλλά ο στόχος είναι, είναι ίδιος. Δηλαδή καταστροφή της εξουσίας. Η, η, η κατάληξη των οχερών του εχθρού. Κοινοβούλιο, υπουργεία, τράπεζες, ε, αφοπλισμός αστυνομικών τμημάτων και των ενόπλων δυνάμεων του λαού. Σε ένα άλλο επίπεδο, όχι δυναμικών για παράδειγμα δράσεων, και εφόσον μιλάμε ότι μια, ένας αγώνας είναι πολύμορφος, θα μπορούσε να γίνει πούμε, σε επίπεδο έτσι, μια... Καμπάνια ας πούμε εναντίον της Ένα παράδειγμα. Προτρέποντας τον λαό να μην πληρώνει τους φόρους. Η βαριά φορολογία και χαράτια, οτιδήποτε έχει υπαγορευτεί, έχει νομοθετηθεί αυτόν τον καιρό, προσβλέπουν στην καταλήστευση ας πούμε του λαϊκού εισοδήματος. Με πολλαπρό τρόπο. Είτε κόβοντας κάποιον το μισθό είτε τα δώρα Χριστουγήνων Πάσχα, είτε ας πούμε του βάζεις παραπάνω φόρους, αυτό όλο έχει ένα, μια κοινή συσταμένη, ε, είναι μια κοινωνική ληστεία εις βάρος του μεγαλύτερου τμήματος κοινωνίας και των εργαζομένων και των φτωχών. Ξεφανίζει η μεσαία τάξη και ρίχνει στο περιθώριο, ε, έξω από την αγορά εργασίας, όλα και πρέπει στους εργαζόμενους, ε, η φτώχεια και η εξαθλήρωση με αυτά τα μέτρα ψάνονται. Μια τέτοια καμπάνια, πολιτική καμπάνια, ενάντια στη φορολογία. Σε περίπτωση που θα πετύχετε, θα υπονόμευε ένα κράτος όπως η Ελλάδα με συχνά έσοδα λόγω κρίσης και ύφεσης θα υπονόμευε ένα καθεστώς που εξαρτιέται από τον δανεισμό και που δεν έχει σοβαρές παραγωγικές υποδομές ενώ παράλληλα έχει και ένα τεράστιο χρέος. Ένα άλλο παράδειγμα. Άλλα παραδείγματα τα οποία τα έχουμε και πιο μπροστά μαθά Αυτοδιαχειριζόμενες υποδομές όπως είναι για παράδειγμα κοινωνικά ιατρία θα μπορούσαν να ανακοφήσουν ανθρώπους κοινωνικά ευάλτους και αδύνατους από τα φτωχά, λαϊκά και κοινωνικά στρώματα και, και από τους μετανάστες Εδώ όμως θέλω να κάνω μια επισήμαση γιατί υπάρχει μια θήκηση με το θέμα της αστοδιαχείρισης μέσα στον ανθρώο έδειξο χώρο. Τέτοιες υποδομές από μόνες τους δεν προωθούν καμία επαναστατική προοπτική δεν έχουν καμία επαναστατική από τους. Να επεσθυμίσω ότι α, ε, τέτοιες δράσεις έχουν και οργανώσεις οι οποίες είναι ας πούμε οι γιατροί του κόσμου. Φιλανθρωπικές δράσεις, ανακούφιση για παράδειγμα κοινωνικών δυνατόν ε, στρωμάτων, έχουν αναλάβει και άλλοι φορείς όπως η Εκκλησία ή τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Θεωρώ λοιπόν ότι αν τέτοιες υποδομές αυτοδιαχειριζόμενους έχουν τη δυνατότητα να είναι μέρος ενός κεντρικού πολιτικού σχεδίου αυτό γίνεται μόνο αν είναι ταυτόχρονα και πολιτικά κέντρα, δομές ενός κινήματος που κάνουν προπαγάνδα και όχι όταν είναι, έχουν αποκλειστικά φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Γιατί αλλιώς αυτό που, που περιούνται είναι στο να αυτοδιαχειριστούμε τη φτώχεια μας και να έχουν αποκλειστικά φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Αυτό το πράγμα δεν έχει επαναστική προοπτική. Άλλο η φιλανθρωπία, άλλο η επαναστική προοπτική. Παράδειγμα, ένα άλλο παράδειγμα, Κάποιοι σύντροφοι εδώ είναι οι δράσεις σε αποκλειστικά κοινωνικό πε, ε, πεδίο. Άλλες δράσεις τις οποίες οι σύντροφοι τις έχουν εφαρμόσει παλιότερα ήταν α πούμε τα διανομές τροφίμων. Όλοι θυμούνται από το 2008 όταν είχε ξεκινήσει η κρίση, οι σύντροφοι α πούμε είχαν προβεί σε διανομές τροφίμων σε πολίτες μετά από απαντήσεις σούπερ μάρκετ και είχαν συνηθιστεί για αρκετό καιρό, αρκετά πετυχημένα. Τέτοια, τέτοιες δράσεις σε κοινωνικό που δεν έχουν κάνει πολλά κινήματα και αγώνες στο παρελθόν ας πούμε Να υποεθυμίσω ότι το ΕΑΜ που δεν είναι ένα αντικαπιταλιστικό κίνημα ε, Είχε προβεί σε τέτοιες πρακτικές δηλαδή διανομές τροφίμων ε, στο, στο λαό Ειδικά μέσα στην Αθήνα που ε, αντιμετώπιζε πρόβλημα λιμοκτονίας Ειδικά τον πρώτο χειμώνο, το πρώτο χειμώνα το 1941-42 ας πούμε η συνεταιρία για παράδειγμα σε τέτοιες υποδομές, στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο είχε φτιάξει ελευθεριακά σχολεία. Αυτές οι, οι, γιατί την εποχή εκείνη η εκπαίδευση των θαχαίων της Καθολικής Εκκλησίας, α πούμε, και τα παιδιά των αρχικών θα πρέπει να πάνε όχι στην κανονική περίοδο, στην κανονική περίοδο της Εκκλησίας, αλλά σε δομές οι οποίες είχαν ως παράδειγμα πρωτοδρασκαλίες την παιδαγωγική του Φρανσίσκο Φέρε, του ελευθεριακού του γνωστού πενταγωγού που επίσης εκτελέστηκε το 1909. Δηλαδή τέτοιες αυτοδιαχειριζόμενες υποδομές όπως κοινωνικά ιατρία, ε, σχολεία αν θέλετε ας πούμε, διανομές ε, τροφίμων σε φτωχούς και ευάλωτους ανθρώπους δημιουργούν κοινωνικό και λαϊκό έρισμα από αυτούς που το κάνουν. Αυτό όμως είναι μια πολιτική δουλειά. Δεν είναι θέμα φιλανθρωπίας ούτε όπως η αυτοδιαχειρήση της φτώχειας. Το ΕΑΜ για παράδειγμα κέρδισε λαϊκή υποστήριξη πρωτού τα βάλει με τις δυνάμεις κατοχής, με δύο τους Πρώτον Πρώτος, σταμάτησε την επίταξη της οδειάς ε, στην Ήπεθρο, που την επιτάσχαν οι χοροφύλακες και την πραγματικά στις δυνάμεις κατοχής και δεύτερον, ε, πέδωσε κλίμα ασφάλεια στην Ήπεθρο, καταστρέφοντας τη ληστεία. Είναι ιστορικά παραδείγματα τα οποία θα μπορούσαν, ας πούμε, παράλληλα και να μεταφερθούν σε, σε καινούργιες συνθήκες. Αυτές είναι, είναι ε, δουλειά σε Κοινωνικό επίπεδο, αλλά είναι πολιτική δουλειά για να υπάρξουν κοινωνικά και λαϊκά ερίσματα. Πέραν τούτου τώρα δεν ξέρω τι άλλο να πω. παραδείγματα τα οποία είναι πρακτική και σε, με δυναμικέ μορφέ δράσης και με κοινωνική δουλειά στο να προσεγγίσεις κοινωνικά ευάλωτου ανθρώπου και να του ε, φέρνει με το μέρο σου. Γιατί ουσιαστικά οι επαναστάσει γίνονται εφόσον παίζει με το μέρο σου ένα μεγάλο μέρο του κοινωνικού πληθυσμού, δηλαδή κοινωνικά, δεν δηλαδή, του φτωχού. Εργαζόμενου, άνεργου με αυτού θα κάνουμε την επανάσταση. <coughs> δεν, δεν την κάνω ούτε το κίνημα από μόνο του, ούτε όπω είπα η Ολίγο Μέλι ενώπλε τι οργανώσει. Δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι σαφέ αυτά που λέω. Εντάξει, είναι μεγάλη ε, κουβέντα για αυτό το πράγμα και εντάξει, δεν νομίζω ότι κάνει ε. την κοινωνική συντάκεια. Όχι, απλώ εμεί ρωτάμε τη γνώμη σου, θέλουμε την άποψη σ' πάνω σε αυτό. Ε, ναι, ε, σύντροφο Κατά κάποιο τρόπο ότι. Έχω πει κάποια πράγματα σχετικά με αυτό. Ωραία. Ναι. Να πούμε λίγο τι ερωτήσει κάνουμε σύμφωνα με αυτά που μιλήσαμε πριν το διάλειμμα, κάπω. Ε, Ποιο δυνατά, λίγο γιατί έχει φασαρία εδώ. Ναι. Λέω να επαναλάβω ότι οι ερωτήσει γίνονται σύμφωνα με αυτά που λεχτήκανε πριν από το διάλειμμα. Ναι. Ε, να υπενθυμίσουμε του ακροατέ, αν θέλουν να στείλουν κάποια ερώτηση, να πάρουμε κάποιε ακόμα. Μπορούν να το κάνουμε στο ρέδιο ε, Και τώρα να περάσουμε στο κομμάτι που έλεγε για την. Κάπω ε, στην ενοποίηση του χώρου στην ονοσπονδία και πιστεύεις ότι φέλα να σε ερωτήσω πιστεύεις ότι μπορεί να γίνει αυτό μέσα από την πολυμορφία του χώρου, μέσα από τις διαφωνίες που υπάρχουν ε... Ε, Αυτό σίγουρα δεν είναι εύκολο να γίνει και το, το, το ότι δεν έχει γίνει μέχρι τώρα προδεικνύει τη του των χεριμάτων Συγγνώμη λίγο να σου πω κιόλα ότι υπάρχει δηλαδή, μια αντίρρηση από κάποιο κόσμο πάνω σε αυτό ε, θεωρώντας ότι Ίσως αυτή η οργάνωση πάει σε κάποια άλλα πράγματα, σε ιεραρχίες, σε γραμματίες και τέτοια πράγματα και φοβούνται πολύ πάνω σε αυτό το κομμάτι Και ε, Δεν νομίζω ότι ισχύουν αυτά και η ιστορική, είναι θέμα σύγχυση, πιστεύω αυτέ οι απόψεις. Ε, θεωρώ ας πούμε ότι η ίδια ιστορία και με την ε, αναρχική παράδοση έχει αποδείξει ότι η οργάνωση υπήρχε, υπήρχε, όμως οι φωνδίες ας πούμε υπήρχαν, ε, το θέμα δεν είναι πριν το οργανωτικό. Θα πρέπει να συζητήσουμε το θέμα της πολιτικής συμφωνίας. Δηλαδή υπάρχει μια σύγχυση στο πώς φτιάχνετε ένα κίνημα. Για να φτιαχτεί ένα κίνημα πρωταρχικό είναι να συμφωνήσουν αυτοί που θέλουν να το φτιάξουν τι θέλουμε να κάνουμε. Δηλαδή ποια είναι η πολιτική που θέλουμε να εξασκήσουμε. Εδώ λοιπόν είναι απαραίτητο το να εκπονηθούν οι πολιτικές θέσεις. Αυτό που είπα στην αρχή νομίζω στην προηγούμενη ερώτηση, στην προηγούμενη ερώτηση ότι, προηγούμενη ερώτηση, ότι ε, δεν είχαν αρχή να αντιτάξουν κάτι στην προπαγάνδα ή το καθορισμός και το καθορισμός αριστεράς. Δηλαδή ποιες ήταν οι απαντήσεις, οι πολιτικές απαντήσεις, οι πολιτικές θέσεις των Αναρχικό να σε αυτό. Δεν υπήρξε καμία τέτοια. Άρα το πρωτοαρχικό είναι για να φτιαχτεί ένα κίνημα, να φτιαχτούν αυτά, δηλαδή να εκπονηθούν οι πολιτικές θέσεις μας. Τι προτείνουμε εμείς απέναντι στην πυρίση. Ε, πώς θα, ξε... θα ανατραπεί το κέφαλο και το κράτος. Πάλλον, σε ποιες βάσεις θα οργανωθεί η νέα κοινωνία που λέμε αναρχική, αταξική, ας πούμε, ακρατική, χωρίς κράτος. Ο κόσμος, αυτή την περίοδο γενικά, αυτά τα χρόνια που έχει απονομιμοποιηθεί το πολιτικό σύστημα, έχει ανοιχτά τα αυτοδία του να ακούσει οτιδήποτε και έχει ακούσει και εμάς ως έναν βαθμό και τη άδεια ας πούμε. Και γι' αυτό η χρυσιάδη από ένα κόμμα του 0,2% έχει γίνει τρίτη πολιτική δυνάμη αυτή τη στιγμή. Οπότε ο λαός αυτή τη στιγμή ακούει τα πάντα, ακούει, μπορεί να ακούσει και εμάς, ακούει όμως και αντιδραστικά πράγματα, ακροδεξίες απόψεις. Σε αυτό το επίπεδο όμως εμείς, όπως είπα και στην προηγούμενη ερώτηση, δεν είχαμε να αντιτάξουμε τίποτα. Άρα το κίνημα είναι αυτό που είπε ότι είναι ένας πολιτικός χωρέας, ένας πολιτικός σχηματισμός, το οποίο εμπεριέχει πολιτικές θέσεις προτάσεις αυτό. Και στη βάση αυτή εμείς ε, θέσαμε κάποιες θέσεις για συζήτηση που θα έπρεπε κατά τη γνώμη τη δική μας ένα επαναστικό κίνημα πούμε, να προτείνει στο λαό ε, τι θα πρέπει να γίνει για την, ε, ε, το ξεπέραμα της κρίσης και για την ανατροπή του κράτους και του κεφαλαίου. Εμείς όταν είμαστε επαναστικό σταγόνας για παράδειγμα έχουμε επανειλημμένως πει ότι η μόνη απάντηση στην κρίση είναι, και είναι και η κοινή και Αυτό όμως πρέπει να γίνει λίγο πιο συγκεκριμένο. Τι είναι η κοινωνική επανάσταση. Για, για, για αυτό για παράδειγμα στην πλατφόρμα μιλάγαμε με, συγκεκρι, με συγκεκριμένα ε, πράγματα. Πέραν για παράδειγμα την, ε, από πράγματα τα οποία αντλούμε μέσα από την αρχ, αναρχική παράδοση δηλαδή απαλωτρίωση του, των καπιταλιστών και του κράτους την κοινωνικοποίησή του και διαχείρισή του μέσα πούμε, από ε, όργανα όπως είναι λαϊκές συνελεύσεις κοινότητες, α πούμε, κομμούνες ή κολεκτίβες. Υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία θα πρέπει να, ε, να βάλει ένα κίνημα. Όπως αυτό που λέμε εμείς ας πούμε, σε μια πλατφόρμα, διαγραφή του χρέους. Δεν μπορεί, α πούμε να, να, να μην παίρνουμε θέση απέναντι σε τέτοια πράγματα. Ο λαός και η κοινωνία θέλουν να ακούσουν τέτοια πράγματα. Της στιγμή που υπάρχει ένα τεράστιο χρέος με το οποίο είναι δεσμευμένο όχι μόνο η δική μας γενιά, αλλά οι επόμενες γενιές για πολλές δεκαετίες. Όχις θα αμέσως επόμενα χρόνια. Τι θέση παίρνουμε, παίρνουμε απέναντι στο νόμισμα, αφού από το ευρώ είμαστε κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς στην πλατφόρμα λέμε φυσικά και είμαστε κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην που η Ευρωπαϊκή Ένωση, α πούμε, πρημοδοτεί την οικονομία της αγοράς. Το θέμα του νομίσματος για παράδειγμα από μόνο δεν λύνει τίποτα. Θα από το όμως το πρώτο πράγμα που θα έκανε μια επανάσταση στην Ελλάδα, λαϊκή και κοινωνική επανάσταση στην Ελλάδα και όχι μόνο στην Ελλάδα θα ήταν να διαγραφεί το χρέος προς τους δανειστές, προς το κεφάλαιο, προς την υπερεθνική Αυτά είναι πράγματα τα οποία θα πρέπει να συζητήσει ένα κίνημα. Και μετά, αφού τα βρει, ε, συμφωνήσει σε κάποιες θέσεις, θα βρει και τον τρόπο να οργανώσουμε Πρώτα πρέπει να βρούμε τι θέλουμε να οργανώσουμε και μετά να το οργανώσουμε. Δεν κοίταξουμε το ανάποδο. Είναι ανάποδη διαδικασία να κοιτάμε να οργανωθούμε, αλλά πάνω σε, ποιες, πάνω σε ποιες ιδέες όμως. Αυτή είναι η απάντηση μου σχέση με αυτό. Δεν υπάρχει κάτι περί ιεραρχίας και ε, ε, γραφειοκρατίας. Το να είσαι οργανωμένο δεν σημαίνει ότι είσαι μολυσμένος, ούτε έχει συγκεντρωτική και μονολυθική δομή όπω είχαν πούμε, τα κομμουνιστικά κόμματα. Δεν είχαν εναρχικέ στο παρελθόν στην ιστορία της οργανώσεις, ομοσπονδίες. Ήταν ιεραρχικέ. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Τέλο πάντων, πάνω κάτω αυτή είναι η απάντησή μου σε αυτό το θέμα. Ωραία, σύντροφε, να περάσουμε σε κάτι. Μπορώ να πω και κάτι πάνω σε... ναι. επίση το ίδιο σε σχέση με την Ομοσπονδία που αφορά την ελληνική πραγματικότητα. Μπορώ να προσθέσω ναι, κάτι. Ναι, ναι, βεβαίως, επειδή υπάρχει, ας πούμε, ε, μια προσπάθεια ε, για δημιουργία ομοσπονδίας στον αρχικό εξυγχρόνιο τα τελευταία δύο χρόνια, ε, θεωρώ ότι ακριβώς δεν έχει, γίνει, δεν έχει πετύχει αυτή η προσπάθεια ακόμα, γιατί δεν έχει γίνει εφικτό από αυτούς που προβέζουν σε αυτή η προσπάθεια να υπάρξει πολιτική συμφωνία, πάνω σε αυτά που έλεγα προηγόνως, πάνω στις πολιτικές θέσεις που πρέπει να έχει η ομοσπονδία, Απαραίτητη προπόθεση δηλαδή για να φτιαχτεί ένα κίνημα. Πέρα από αυτό, επειδή έχω παρακολουθεί στο συγκεκριμένο εγχείρημα, θεωρώ μεγάλο πολιτικό λάθος και απαράδεκτο αν θέλετε πολιτικά τον όρο που έχουν βάλει για τη συμμετοχή κάποιους σε ένα τέτοιο εγχείρημα, όπως το να συμμετέχει ε, κανείς πρώτα σε μια συλλογικότητα, για να μπει στην Ομοσπονδία, αποκλίνοντας στην πραγματικότητα της συντηρητικής πλειοψηφίας των αρχικοατήτων που είναι τα άτομα και οι οργάνωση. Θεωρώ δηλαδή ότι είναι λάθος αυτός ο όρος. Αυτή είναι μια τέτοια πρακτική πιστεύω στοχεύει περισσότερο σε μια απόπειρα ηγεμόνευση συγκεκριμένων συλλογικότητων μέσα στον αρχικό χώρο παρά σε μια ή, ή αν, αν θέλετε να το πούμε σε ένα ισοκομματικό ή ενδοχωρικό ξεκαθάρισμα λογαριασμών παρά σε μια ειλικρινή κινη, κινηματική διαδικασία που θα πείσει όσους γίνεται περισσότερους συντρόφους και συντρόφιστες στο να οικοδομηθεί ένα κίνημα επαναστικό με όσο γίνεται περισσότερες δυνάμεις. Εδώ δηλαδή ότι έχει ξεκινήσει ε, από λάθο ε, αρχή αυτό το εγχείρημα και η αφιβόλωμα θα πετύχει στο τελος, τελος. Ναι, <coughs> ε, μην ξέρω, ίσως αυτό ήταν μια προσπάθεια έτσι να οργανωθήσεις πιο καλά. Πάντως, στο συγκεκριμένο που λες, κάποιοι, κάναν ατομικά κάποιες συλλογικότητες, δύο και τρία άτομα για να συμμετέχουν σε αυτό, ας πούμε. Ναι. Δεν ξέρω... Ναι, αυτό δεν γίνεται εκβιαστικά όμως, κάτι να μου. Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Δεν ξέρω, ίσως όντω πρέπει να υπήρχε πιο εισισροίας με ατόμων και αυτονομιών κάπως. Ναι. Ε, τώρα να περάσουμε... Δεν ξέρω να τελείωσε πάνω σε αυτό. Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, να περάσουμε έτσι σε κάποιες άλλες ερωτήσεις. Ε, έχουμε μια ερώτηση η οποία λέει ποιο είναι το σημείο που ξεχυλίζει το ποτήρι... Κι ένας αγωνιστής αποφασίζει να στραφεί στον ένοπλο αγώνα. Δεν υπάρχει κανένα σημειο τέτοιο. <laughs> δηλαδή, ε, η επιλογή του ένοπλο αγώνα είναι μια πολιτική επιλογή. Δεν είναι ούτε ατομικιστική επιλογή, ούτε μια επιλογή η οποία απλά την κάνει κάποιος για να ζήσει μια περιπέτεια, να το ανέβει η αδρυναλίνη, ε, κάτι παρόμοιο τέτοιο. Είναι μια πολιτική επιλογή. Εμείς αυτήν την επιλογή την κάναμε με βάση μια ανάλυση που είχαμε ε, για την περίοδο που είχαμε ξεκινήσει, αρχές της δεκαετίας του 2000, ότι το παγκόσμιο σύστημα, και φυσικά στην Ελλάδα, ότι πάει, προς, ε, βαίνει προς ολοένα και πιο ολοκληρωτικά χαρακτηριστικά, ακριβώς για να προωθήσει την δικτατορία των αγορών. Αυτή ήταν η ανάλυση μας και αυτό αποδείκνυε και ο πόλεμος κατά της δημοκρατίας που είχε εξαπολυθεί το 2001, ε, και οι αντιτρομοκρατικοί νόμοι που φτιάχνουν στην Ελλάδα έστω και με καθυστέρηση σε σχέση με την Δυτική Ευρώπη, πρώτος νόμος του Αθόπουλου 2001 ο πρώτος ο δεύτερος επί Νέα Δημοκρατίας το 2004 λίγο πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες, όλα αυτά αποδείκνυαν να πούμε ότι ε, ένα σύστημα Παράλληλα με τις νεοφιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις, οι οποίες και αυτές προωθούσαν τη δικτατορία των αγόρων, είχε ανάγκη να, να, να έβαινε σε πιο ολοκληρωτικό χαρακτηριστικά, ακριβώς για να εξυπηρετήσει ας πούμε, τη δικτατορία των αγορών, του κεφαλαίου. Και αυτό σε μια περίοδο που υπήρχε μια σχετική κοινωνική συνένωση απέναντι ας πούμε, στο καθεστώς. Αυτή η κοινωνική συνένωση όμως έπαψε από το 2008 και μετά, και όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά ήταν, είναι μια περίπτωση η Ελλάδα ως πειραματός πούμε, και υπό τις ιδιαίτερες δίκες που επικρατούν εδώ πέρα έπαψε μετά το 2008 με την, με την κρίση ας πούμε, και την επίθεση που με αφορμή την κρίση δέχεται ο λαός και η κοινωνική πλειοψηφία από το κεφάλαιο. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι δεν υπάρχει κανένα σήμείο που ξεχειλεί το πότρι είναι μια πολιτική επιλογή, ε, δεν είναι η ατομικιστική επιλογή είναι μια πολιτική επιλογή με βάση τις συνθήκες που επικρατούν ε, στις ανάλογες συνδίκες που, που επικρατούν. Θεωρώ ότι ως οργάνος λοιπόν πάντα ε, βρούσαμε και επιλέγαμε ενέργειες και στόχους, όχι γενικώς και αόριστος, με βάση συγκυρίες, με βάση την πολιτική επακολουθήτηση του καθεστώς και αναλύοντας όχι μόνο το, το, τις ελληνικές συνδίκες αλλά τις παγκόσμιες συνθήκες, όπως για παράδειγμα όταν είχαμε ξεκινήσει ήταν πόλεμος κατάς της τρομοκρατίας, και νεοφιλεύθερε μεταρρυθμίσει. Από το 8 και 9 και μετά είναι η παγκόσμια οικονομική κρίση. Οπότε, επαναλαμβάνω ότι δεν είναι μια ατομική επιλογή, είναι μια πολιτική καθαρά επιλογή. Ωραία. Λοιπόν, να υπενθυμίσω, με περάσει σε ερωτήσει ακροατών. Ε, μια νομίζω ότι έχει απαντηθεί είναι πώ μπορεί ο έναπλο αγώνα να συνδυαστεί mm -hmm. με άλλε μορφέ δράση. Ε, ναι, αυτό νομίζω το, το απάντησε ναι. σε μια προηγούμενη ερώτηση. Ε, να περάσουμε στην άλλη ερώτηση που έχει να κάνει πόσο επι, επιτεύξιμος είναι ο κοινωνικός αγώνας κάθε μορφής μέσα στη φυλακή. Ε, εννοούμε δηλαδή διεκδικής ε, κρατουμένων. Ε, φαντάζομαι ναι τώρα και όχι μόνο, ίσως και για σένα προσωπικά ίσως έχει να κάνει η ερώτηση να τη διαμορφώσουμε μαζί με μια άλλη κάπως και στο το κάνω, βάλω κι ένα άλλο ε, σκέλος στην ερώτηση Αν οι κρατούμενοι των φυλακών είναι αλέγγυς αγώνες των αρχικών συγκρατούμενού τους Δεν ξέρω αν σε μπέρεψα ε, <laughs> ε, Όχι Λοιπόν Δεν έχω βγάλει ένα τέτοιο σύμπερας να σε γίνει δικαίωση Εντάξει, έχω κάνει 6 χρόνια φυλακή, σπαστά Όχι 6 χρόνια... Ενιαία. Ε, την προηγούμενη φορά ας πούμε, ήμουν σε συνθήκες απομόνωσης. Δηλαδή ήμουνα με πολύ λίγους κρατούμενους σε μια υπόγεια, υπόγεια πτέρυγα 8 και Τώρα είμαι σε μια πτέρυγα που είναι 200 α πούμε. Σε γενικές γραμμές ε, θεωρώ ότι οι κοινωνική κρατούμενη αυτό που λέμε ποινική κρατούμενη με άλλα λόγια, είναι μια μάζα α πούμε αφλόγων οι οποίοι... Δεν μπορώ να πω ότι έχουν κοινά χαρακτηριστικά μεταξύ τους, είναι κατακρεματισμένοι, ο καθένας κοιτάει την πάρτι του, το άτομο του, να βγάλει α πούμε όσο γίνεται τη φυλακή του καλύτερα, να μην έχει προβλήματα με την υπηρεσία, κάπως έτσι. Δεν νομίζω ότι ισοπεδώνουν τα πράγματα, υπάρχουν φυσικά και περιπτώσεις, αλλά αυτές δεν είναι η πλειοψηφία, μαχητικών κρατουμένων οι οποίες ειδικά, ιδιαίτερα στο παρελθόν, έχουν αγωνιστεί για πράγματα μέσα στη φυλακή, τα οποία φυσικά αγγίζουν όλους τους κρατούμενους, την πλειοψηφία των κρατούμενων, έτσι, ή και όλους ας πούμε, ε, σε σχέση με το να κερδιωθούν κάποια πράγματα. Ακόμα και τα τηλέφωνα που μιλάμε και δεν τις κάνουμε με αυτόν τον το τρόπο α πούμε. Άδειες, ε, καλύτερες συνθήκες ας πούμε, πολλά πράγματα, γίνανε, έχουν γίνει εξηγέρεις κτλ. τα οποία φυσικά και ε, πρωταγωνίστηκαν συγκεκριμένοι κρατούμενοι αν θέλετε. Δεν μπορώ να, ε, να πω ας πούμε, ότι οι κρατούμενοι είναι γενικός αλληλεγγύης, αρχικός δηλαδή. Ε, θεωρώ ότι γενικά η πλειοψηφία των κοινωνικών κρατουμένων σέβεται τους πολιτικούς κρατούμενους. Εδώ θα μου επιτρέψετε να, να χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο, αν και ξέρω ότι ε, ένα μεγάλο κομμάτι του χώρου διαφωνεί με τον όρο πολιτικοκρατούμενοι. Οι πολιτικοί κρατούμενοι υπάρχουν και θα υπάρχουν και αυτό είναι ένα... Αντικειμενικό γεγονός Το να μην ε, το να απεμπολούμε αυτόν τον όρο σημαίνει ότι παραχωρούμε στο κράτος ένα έδαφος Ένα έδαφο και, και σε μια προπαγάνδα που λέει ότι όλοι οι κρατούμενοι είναι εγκληματίε ε, μαζί είναι και οι τρομοκράτε αυτοί. Το ίδιο πράγμα. Είναι κοινοί ποινικοί εγκληματίε. Υπάρχει σαφέστατη διαφοροποίηση. Πολιτικών και κοινωνικών κρατουμένων. Οι μεν κοινωνικοί κρατούμενοι, όπως είπα, είναι άνθρωποι οι οποίοι για ατομικούς λόγους και για εξατομικευμένους διαδρομές παραβήκαν τον νόμο έτσι, για πάρθη τους, για όφελος δικός τους ή λόγω ας πούμε ασθένειας όπως είναι οι τοξιοεξαρτημένοι, οι οποίοι είναι και πλειοψηφία στις φυλάκες και ενώ οι πολιτικοί κρατούμενοι ε, έχουν παραβεί τον νόμο για λόγους που δεν αφορούν το τους, αλλά που αφορούν γενικότερα κοινωνικές επιδίωξεις όπως είναι η ανατροπή του καθαστώτος, του κεφαλαίου και του κράτους δεν αφορούν δηλαδή, τον όλοι αφορούν όλη την κοινωνία ή αυτούς οι οποίοι έχουν υλικό και ηθικό συμφέρον από την ανατροπή ενός καθαστώτος όπως είναι η φτωχή, όπως είναι τα καλύτερα κοινωνικά και λαϊκά στρώματα αυτό το απέδειξε η ιστορική εμπειρία δεν είναι καινοτομία δικιά μου αυτή που το λέω αυτή τη στιγμή οπότε υπάρχει διαφοροποίηση. Με βάση λοιπόν και με αυτή τη διαφοροποίηση, έτσι μας βλέπουν και οι ίδιοι που μας σέβονται στις φυλάκες. Οι ίδιοι κοινωνικοί κρατούμενοι, οι ίδιοι ποινικοί κρατούμενοι μας σέβονται ως αυτό που είμαστε. Ως αγωνιστές που έχουμε στραφήνδες στην εξουσία. Όχι, δεν μας βλέπουν σαν ίδιους με αυτούς. Θέλω λοιπόν λάθος να μην απεμπολούμε τον όρο πολιτικοί κρατούμενοι. Υπάρχουν φυσικά και περιπτώσεις όπου ε, έχουν και πολιτική κρατούμενη και ε, ποινική κρατούμενη όπως ας πούμε στην ε, απεργία που έγινε το περασμένο καλοκαίρι για την ε, νομοθετήση των φυλακών τύπου Γ. Και πιστεύω ότι θα υπάρξουν και στο μέλλον τέτοια σύμπραξη. Αυτά έχουν να πω Η επόμενη ερώτηση είναι για αυτό, για τις φυλακές τρίτου τύπου. Σε ότι όπως ε, οι φυλακές τύπου Γ φτιαχτήκαν, φτιάχνονται νομοθετηθήκαν, ας πούμε, ε, ε, πρωτίστως, ας πούμε, για τα μέλη των ένοπλων επαναστικών οργανώσεων ή, ή όσους ε, κατηγορούνται για, με αυτές τις κατηγορίες, δηλαδή για συμμετοχή σε ένοπλες οργανώσεις. Έτσι. Όπως το ίδιο συνέβαινε και με τους αντιδομοκρατικούς και τους δύο. Και οι αντιδομοκρατικοί, λοιπόν, και οι ε, φυλακές τύπου ΓΑΜΑ φτιαχτήκαν πρωτίστως για τα μέλη των ένοπλων οργανώσεων. Εδώ όμως υπάρχει ένα, επίσης ένα άλλο αποτέλεσμα. Η αιτία είναι αυτή. Το αποτέλεσμα αυτών των διατάξεων και των αντιδρομοκρατικών και των φυλακών τύπου είναι ότι πέρα από αυτούς που, που το κράτος θεωρεί τρομοκράτες, δηλαδή τους νόμιμους τα μέλη ή αυτούς που κατηγορούνται και αρνούνται τις κατηγορίες, είναι αθώοι, έτσι, ε, θα φυλακίσει και κρατούμενους. Οι οποίοι ή έχουν πειθαρχικά έχουν κάνει αποδράσει ή αποπειράσει αποδράσεων ή έτσι όπω λέει ε, κρατούμενου οι οποίοι είναι μέλη εγκληματικών ομάδων, σοβαρών εγκληματικών ομάδων. Έτσι. Αυτό είναι το αποτέλεσμα, δεν είναι αιτία. Μην συγχαίρω με το ένα μετάλλο. Να θυμίσω για παράδειγμα ότι ο πρώτο αντιδημοκρατικό, ο οποίο έμεινε και στην ιστορία ω ο πρώτο αντιδημοκρατικό, ο νόμο Ταυτόπουλη ονομάζονταν νόμο κατά του οργανωμένου εγκλήματο. Είχε φτιαχτεί ειδικά ας πούμε γιατί υπήρχε ο, η, τότε οι 17 η μόνη ένοπλη οργάνωση εκείνη την περίοδο έτσι. γιατί η χώρα μας είχε τέτοια δράση σε, ε, αντιπαραβολή ας πούμε με την Ευρώπη που είχε εξαλειφθεί σε μεγάλο ε, βάθμο αυτό το φαινόμενο και στην Ελλάδα δεν υπήρχαν οι διατάξεις που υπέρχουν σε άλλες χώρες παρόλα αυτά με βάση το νόμο του εργανωμένου κλίματος πάρα πολύ από το χώρο της ε, κοινής παραβατικότητας, κοινής οργανωμένης παραβατικότητας έτσι, φυλακίζονται και καταδικάζονται με βάση αυτόν τον νόμο που έχει, που έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των ποινών ε, σε, σε καταστατικό ποιότητα την αύξηση γενικά σε, σε ποινικό επίπεδο ε, απλά ο δεύτερος αντιδημοκρατικός επίσης ο οποίος είναι ο νόμος κατά της και με βάση αυτόν έχουμε καταδικαστεί τα μέλη του επανακτικού αγώνα, ήρθε να αποσταφθεί τα πράγματα και αυτός ο νόμος αύξησε τις ποινές. Οι φυλάκες τύπου ΓΑΜΑ ήταν κάτι που έλειπε από την Ελλάδα. Ενώ σε άλλες χώρες, Ιταλία, Γερμανία, Γαλλία, Ισπάνια, υπάρχουν, οι στρομείες πολιτείες, υπάρχουν αυτές οι ειδικές, πτέρυγες, ε, ε, ε, ειδικές συνθήκες κράτησης για, για μέλη κράτησης των οργανώσεων όπως είναι και οι φυλακές τυπούτου στην Τουρκία έτσι στην Ελλάδα δεν υπήρχε αυτό το πράγμα και εντάξει ήρθε η ώρα να, κάποια στιγμή το καπισό να το κάνει αυτό αυτό αποδεικνύει ένα πράγμα ότι ε, ειδικά τη σημερινή περίοδο όπου σε συνθήκες κρίσης σε συνθήκες που το καθώς εξακολουθεί να παραπέει και το τονίζω αυτό και αυτό το πιστεύω ότι η αντιμετώπιση τη της ενοπλής δράσης αποτελεί μίζωνα προτεραιότητα για το καθεστώς. Γιατί θεωρεί ότι ειδικά σε αυτές τις συνθήκες η διεξαγωγή ενοπλής δράσης θα ήταν ένας αποσταθεροποιητικός και υπονομευτικός παράγοντας παραπέρα για το καθεστώς. Και γι' αυτό ήταν απαραίτητη προπόθεση μέσα στα πλαίσια της καταστατικής πολιτικής να φτιαχτούν και οι συγκεκριμένε φυλακέ τύπου Γ, ειδικέ συνθήκε κράτηση για τα μέλη ενόπλων επαναστατικών οργανώσεων ή για άλλου βαρυπηγού κοινού κοινωνικού κρατούμενου. Επίση, να ρωτήσουμε για την απεργία πείνα, ω σύστατο μέσω μάχη που μπορεί να δώσει ο, ο που όταν βρίσκεται εντό των τυχών. Και αυτή τη στιγμή να θυμίσουμε και την απεργία πείνα του, του Νίκου Ρωμανού. Κοιτάξτε, δεν έχω να πω και πολλά πράγματα σχέση με αυτό, η απαραγή απεινάση είναι ένα σοβαρό μέσο και το οποίο θα πρέπει να διεξάγεται με σοβαρότητα δηλαδή. Ε, θεωρώ ας πούμε ότι το είτε σαν ατομική επιλογή είτε σαν συλλογική επιλογή είναι ένα σοβαρό μέσο ε, εφόσον ας πούμε έχει ε, αιτήματα και ένα υπόβαθρο από πίσω να, να γίνει αυτό το πράγμα. Εγώ, εντάξει, έχω κάνει και εγώ απεργίες πείνας και από το παρελθόν και όταν ε, ήμουν κρατούμενος στις στρατιωτικές φυλακές και στις προηγούμενες φυλακίσεις ας πούμε, ε, έχουμε, έχω κάνει απεργία πείνας μαζί και με, με άλλους κρατούμενους και είχα και συμπαράσεις άλλων κρατουμένων, α πούμε, στην Διαπτέρυγα. Ε, θεωρώ πάντως ότι πρέπει να, να γίνεται, ας πούμε, ε, να λαμβάνεται σοβαρά, δηλαδή δεν είναι ένα μέσο το οποίο πρέπει να το χρησιμοποιούμε για, για, για κάθε περίπτωση, αλλά θα πρέπει να το χρησιμοποιούμε με ορισμένη τακτική και στρατηγική και να, να, να το λαμβάνουμε αυτό σοβαρά υπόψη. Δεν έχω να πω κάτι άλλο σχέδιο με αυτό. Ε, ε, Εύχομαι ο, ο Νίκος Σύντροπος, Νίκος σωμανός, να πετύχει. Πιστεύω, εγώ πιστεύω θα το πετύχει το αίτημά του ε, και να γίνει αυτό να μην το αφήσει καμία βλάβει ας πούμε είτε προσωρινή είτε φυσικά μόνιμη στην υγεία δουλήτως δηλαδή, ήταν καλή επιτυχία Εσύ είχες κάποιο πρόβλημα μετά την απεργία πίνας που έχεις κάνει Όχι Η πρώτη απεργία που είχα κάνει ήταν 51 μέρες το 1992 93 ε, Εντάξει μόνο και νέος τότε δεν είχα κάνει ένα πρόβλημα ε, είχα πάρει αναβολή τότε μου είχαν δώσει αναβολή από το... είχαν από και είχαν πάρει αναβολή από τη θετία Οι άλλε ας πούμε απεργίες που είχα κάνει ήταν πιο. Ε, η μικρής διάρκειας όταν ήμουν το 2010 είχε κάνει σε ελεγγύη με τον ε, συντατηγορούμενό μου ε, μέλος του εμπρακτικού αγώνα Κώστα Γουρνά -γουρ -γουρ -γουρ 24 μέρες είχαμε κάνει επεργίες μήνας για να μεταταχθεί από τις φυλακές τρικάλων τον Κορυνταλό για να βλέπει τη συντρόφισσα του και τα δυο του ανήλικα παιδιά ε, και είχε κάνει πριν επίσης ε, για ένα... Πολύ μικρο διάστημα 10 μέρε, δηλαδή το καλοκέντη του 2010 απεργία πείνασε επίση την ίδια περίοδο που ήμουν προφυλακισμένος για την υπόθεση του αγώνα για να μπορέσω να επισκεφθώ τη συντροφιστά μου στο Μιαφτήριο Αλεξάνδρα που γεννούσε το γιο μας. Αυτές ήταν οι απεργίες που είχα κάνει δηλαδή. Ε, σχετικά με τη μεταφορά σου στις φυλακές διαβατών. Αυτές, αυτή, αυτή η μεταγωγή όπως το ίδιο το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει ε, ομολογήσει γίνεται για να είμαι απομονωμένος από άλλους πολιτικούς κρατούμενους από άλλα μέλη οργανώσεων ας πούμε γιατί στον Κορδαλό υπάρχουν πολλοί σύντροφοι εκεί πέρα να, είπα, να είμαι απομονωμένος ε, από τέτοις τους σύντροφους ε, εντάξει πέραν τούτου έχω κάνει ας πούμε, αίτηση ε, ε, να πάω στον Κορδαλό πάλι για λόγους υγείας γιατί το χέρι μου είναι ακόμα σπασμένο και θα κάνει μήνε να αποκατασταθεί ας πούμε, η βλάβη, και δεν υπάρχει εδώ ε, υγειονομική περιθέψη ε, ε, άρτια. Μπορώ να πω πλήρη. Εποτίθεται είναι... ότι γι' αυτό το λόγο σε φέραν κιόλα εδώ, κάπω. είπαν κιόλα για σήμενο, το συγκεκριμένο. το έκαναν για λόγου, το ομολόγιο το έκαναν για λόγου από μόνο τη δικιά μου. Ε, Πέραν τούτου, εντάξει, δεν δηλαδή, τα προβλήματα υγεία τα, τα δικά μου, δεν του ενδιαφέρουν. Έχω βγάλει και μια, ένα κείμενο που λέω, που λέω στην πραγματικότητα ότι πάνω απ' όλα το κράτος θεωρεί ότι πάνω από όλα την ασφάλεια και να μπορέσει ας πούμε, να μας έχει κρατούμενους. Αυτό ακόμα και αν ε, γίνεται ε, με βλάβη της υγείας, της υγείας μας ας πούμε και δικά της, της υγείας στη δικιά μου αυτό δεν τους αφορά. Ε, θα μπορούσα πούμε, να έχω μείνει στο νοσοκομείο των φυλακών κορδαλού και την οποιαδήποτε περίπτωση να την κάνω εκεί πέρα. Εδώ πέρα που είμαι, μία φορά το μήνα πηγαίνω στο νοσοκομείο μου για εξετάσει. Ναι, καταλαβαίνω. Ε, λίγο οι συνθήκε κράτηση στα διαβατά, δομαφή, σχετικά με τι άλλε φυλακέ. Ε, εντάξει, δεν ξέρω, δεν μπορώ να συγκρίνω τι συνθήκε στα διαβατά με άλλε φυλακέ. Ε, εντάξει, στο Γουριλαίο έχω κάνει αρκετά χρόνια. Ε, κοιτάξτε, εδώ πέρα υπάρχουν... Κυρίως είναι θάλαμοι, είναι τρεις πτέρυγες, ισόγειο, πρώτος και δεύτερος τρόπος είναι θάλαμοι, κυρίως και κάποια κελιά. Ε, φυλακή διαβατών 600 κρατούμενους πάνω κάτω, 200 κατά πτέρυγα, δηλαδή ισόγειο, πρώτος και δεύτερο τρόπος, ας πούμε. Ε, πολυεθνική η σύσταση των κρατουμένων. Ε, υπάρχει ένα θέμα με το, με το ιατρείο, όπου δεν υπάρχουν γιατροί, υπάρχει μόνο ο παθολόγος. Ε, δεν υπάρχουν γιατροί άλλων ειδικοτήτων Οπότε πρέπει ας πούμε, να πηγαίνει η μεταγωγή ε, Οι όσοι ήταν έξω Σε άλλα νοσοκομεία Αυτό γίνεται και στην καία μου την περίπτωση ε, τον τελευταίο καιρό Έχουν υπερθώνει τρεις ε, κρατούμενοι Και θεωρώ ότι είναι σε ένα μεγάλο βαθμό Είναι από τις ελλείψεις του συστήματος ε, Περίθαλτης εδώ στη φυλακή Και αυτό το έχω δημοσιοποιήσει Για παράδειγμα ένα στο δεύτερο όροφο ε, Πέθανε από αναπνευστική ανεπάρκεια κατά τη διάρκεια που ήταν έγκληξης μέσα στα κελιά βράδυνες ώρες. Εδώ δεν υπάρχει γιατρός το βράδυ ας πούμε. Και μέχρι να ήρθε το το e να το και πέθανε κατά τη διάρκεια της μεταγωγής στο νοσοκομείο. Ένας άλλος κλατούμενος που είναι στο ισόγειο ηλικιωμένος για χρέη πέθανε ας πούμε από καρκίνο στο τελευταίο, στο τελευταίο στάδιο. Και πρόσφατα πάλι πέθανε κάποιος, μου είπανε κρατούμενους επίσης ηλικιωμένους από καρκίνο στο τελευταίο στάδιο. Ε, είναι πράγματα τα οποία αποδεικνύουν ε, ε, τι πραγματικά θέλουν Είναι αυτό που είπα ότι εντάξει, κάποιοι θα αποφυλαξούν το σύστημα, θέλουν να αποφυλαξούν με το φέρετρο. Ανδεικτικό είναι, είναι αυτό το πράγμα. Αλλά προβλήματα... Η πρέζα φαντάζομαι μέσα κάνει κουμμάτω. Ε, μεγάλο ρόλο. Η αλήθεια είναι ότι εδώ δεν έχει τόσο πολύ όσο σε άλλες φυλάκες. Τουλάχιστον να πω ότι έχω καταλάβει. Τώρα εντάξει, δεν ξέρω. Δεν, ξέρω. Λοιπόν. δεν μπορώ να, να, να πω πίστες να, να κάνω ένα μέτρο σύγκριση με άλλες φυλάκες πριν του να πες. Ναι, έχει διαφορές, άλλα καλά, άλλα λιγότερο καλά. Ωραία, μια επόμενη ερώτηση είναι σχετικά... Όπως αναφέρει ο κρατής παρατηρώντας ότι οι εκδηλώσεις αλληλεγγύης προς τους πολιτικούς κρατούμενους έχουν περισσότερο θεωρητική φεω... μορφή, π.χ. αναφέρει πανό ανακοινώσει και σε ποιο... Σε, ποιο βαθμό... ναι, σε ποιο βαθμό και τι είδου βοήθεια δέχονται οι σύντροφοι πολιτικοί κρατούμενοι επαναλαμβάνεις την ερώτηση γιατί έχει φασταρή και δεν έχει να Ο ακροατής μας θέλει ότι μας ενημερώνει ότι οι δηλώσεις αλληλεγγύης προς τους πολιτικούς κρατούμενος έχουν περισσότερο θεωρητική μορφή όπως αναφέρει ο ίδιο, και δείχνει, βάζει σε παρένθεση πανό και ανακοινώσει. και ρωτάει σε ποιο βαθμό και τι είδους βοήθεια δέχονται οι σύντροφοι πολιτικοί κρατούμενοι λίγο γενική έτσι κάπως Είναι... Το θέμα της αλληλεγγύης εδώς είναι ένα μεγάλο ζήτημα και η υπαφορομία αυτήν την τα θα πω κάποια πράγματα. Ε, η αλληλεγγύη πιστεύω ότι είναι μέρος, μέρος του αγώνα μας σε γενικότερες γράμμες. Είναι μέρος του αγώνα μας για, για να και επανάσταση. Είναι ένα απόσπαστο κομμάτι και όχι μόνο. Λοιπόν, ε, θεωρώ λοιπόν ότι πέρα από το τι... Το να, υπάρξει, να, το να υπάρχουν κινήσεις, οι οποίες ε, είναι κινήσεις αντιπληροφόρησης σε σχέση με κάποιους κρατούμενους, για ποιο λόγο είναι μέσα, οι οποίες προωθούν το λόγο του σε ένα βαθμό, ότι η αλλαγή έχει πιο βαθύτερα χαρακτηριστικά. Είναι μέρος και ενός αγώνα και ενός κινήματος, ας πούμε. Γιάννη! Ε, ε, είναι, είναι, είναι μέρος του αγώνα μας για επανάστηκη ανατροπή, Εφόσον θεωρούμε ότι οι κρατούμενοι και τα μέσα αγώνα για τα οποία βρέθηκαν μέσα είναι ε, μέρος του, του δικού μας κοινού αγώνα. Τους θεωρούμε δηλαδή δικούς μας άνθρωπους. Πιστεύω ότι υπάρχει άμεση άρεκτη σχέση ανάμεσα λοιπόν ε, στην αλληλεγγύη στους φυλακισμένους και γενικότερα στον αγώνα για την ανατροπή. Πέρα, πέρα, πέρα από τι εκδηλώσεις ή ας πούμε και, συγκεκριμένες κινήσεις αλληλεγγύης έχουν ε, ένα χαρακτήρα προπαγανδιστικό, ή ακόμα και ε, ε, ε, ε, ε, έχουν χαρακτήρα αντιπληροφόρησης. Θεωρώ λοιπόν με, με αφορμή αυτή την ερώτηση ότι αυτή τη στιγμή έχει γίνει μια προτάση ε, από μένα προς τον αναρχιπέτυξη να φτιαχτεί μια συνέλευση αλληλεγγύης που να αφορά όλους τους ε, πολιτικούς κρατούμενους και φυλακισμένους αγωνιστές, ανεξάρτητα από το ε, ποιος είναι ο λόγος ε, που βρίσκονται μέσα. Ε, αυτή τη η στιγμή, η, η πλειοψηφία των κρατουμένων στις ελληνικές φυλακές, οι πολιτικοί κρατούμενοι, είναι για υποφέσεις ε, αντάρτηκων κοινόπλων οργανώσεων. Είτε έχουν αναλάβει την πολιτική ευθύνη της συμμετοχή στους αυτές τις οργανώσεις, είτε αρνούνται στις κατηγορίες. Ε, Πέραν τούτο όμως η πρόταση αυτή αφορά τους πάντες, δηλαδή όλους τους αγωνιστές οι οποίοι ε, υπάρχει πιθανότητα να βρεθούν κρατούμενοι στις φυλακές του κράτους ε, από και, και άλλες μορφές αγώνα όπως είναι ας πούμε, συγκρίσεις στον δρόμο, ε, βίες διαδηλώσεις, συγκρίσεις με την αυτονομία, εμπριστικές επιθέσεις ή ακόμα και για ε, υποφέσεις πούμε, πολιτικής ε, προπαγάνδας, ε, οποιαδήποτε μορφή αγώνα δεν είναι δηλαδή μόνο για το στρατούς του ένοπλου Αντάρτικου ή του ένοπλου αγώνα. Και επαναλαμβάνω, το μοναδικό κριτήριο είναι ότι οι αγωνιστές που βρίσκονται στη φυλακή και τα μέσα, με, και τα μέσα αγώνα για τα οποία βρέθηκαν μέσα, ανεξάρτητα και της υπερασπιστικής τους γραμμής, ότι είναι μέρος του δικού μας αγώνα. Οπότε θεωρούμε όλες τις μορφές αγώνα και τους κρατούμενους μέρος του αγώνα μας, του κινήματος για ανθρωπική επανάσταση. Με βάση αυτή, με αυτό το πολιτικό κριτήριο ξεκάθαρα έγινε μια τέτοια πρόταση για συνέλευση αλληλεγγύης σε όλους τους πολιτικούς κρατούμενους <συσκλή> και συλλεγγύης αγωνιστές. Γιατί θεωρώ ότι υπάρχει ε, πολιτικό έλλειμμα, τη στιγμή που υπάρχουν γύρω στους 30, αν δεν κάνω λάθος, ε, τον αριθμό πολιτικούς κρατούμες και φυλακτικούς αγώνες στην Ελλάδα να μην υπάρχει συνελεύση αλληλεγγύης αυτή τη στιγμή η μόνη κόκκινη γραμμή που έχει μπει από μένα πάλι αυτό στην πρόταση δικιά μου ήταν ότι εξαιρούνται από αυτό το πράγμα όσοι έχουν καταδώσει χωρίς βία και βασανιστήρια και όσοι έχουν αποκηρύξει εε, μόνοι δράσεις όπως έγινε με τον ένοπλο αγώνα γιατί κυρίως εε, εκεί παίζεται αυτό το θέμα της αποκήρυξης και Υπάρχουν παραδείγματα και από άλλες χώρες που έχουν γίνει αυτά. Θέλω λοιπόν ότι όλοι χωράνε, ότι όλοι εμπίπτουν μέσα σε αυτό το πολιτικό κριτήριο. Έτσι, η Αλεγγύη είναι, έχει πολιτική, είναι πολιτική θέση, είναι πολιτική πράξη, δεν έχει καμία σχέση με προσωπικά κριτήρια, ε, ούτε κριτήρια παρείσθηκα, αν τον ξέρω τον άλλων, αν είναι μου, αν είναι παρεάκι μου. Ή α πούμε δεν έχει κριτήριο την υπερασπιστική γραμμή, ότι κάποιοι αισθάνονται πιο εύκολοι να είναι αλληλέγγυοι σε κρατούμενους συντρόφους, συντρόφησες οι οποίοι αντίθετας τις κατηγορίες και δηλώνουν καθώς, ενώ είναι πιο δύσκολο σε ανθρώπους συντρόφους και συντρόφησες κρατούμενους οι οποίοι αναλαμβάνουν την ευθύνη για συμμετοχή στις ενόπλες οργανώσεις. Ε, η αλληλεγγύη δεν έχει τέτοια πράγματα. Όπως και δεν έχει και εθνικά χαρακτηριστικά. Το ίδιο ισχύει για οι οποίοι δεν είναι και αναρχικοί, είναι και πολιτικοί κρατούμενοι οι οποίοι βρίσκονται σε αυτήν τις ελληνικές φυλακέ. Με βάση αυτό θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να... έχω κάνει μια πρόταση να ε, φτιαχτεί μια συνεύση αιλεγγύης για τους ε, πολιτικούς κρατούμενους και εφυλεγγυνούς αγωνιστές αυτές στην Ελλάδα. Ωραία. Ε, να κάνουμε λίγο ένα διάλειμμα, Να πας μια ανάσα κι εσύ και να συνεχίσουμε. Okay. Ωραία. Λοιπόν, ε, μουσική. Ναι, είναι ο ήρωας Είναι ο λόγος απειλή διανύοντας το 2009 Μπροστά μας γίνεται στόχος Στόχος Σκοτός από πιστολή λόγου ναι. Να φέρει ναι. Μέσα στη ναι. πόλη που από το χρηματιστό να. να είναι ο πρώτος. Στο φλοιό που καρπούθηκε και στο πώ. Ότι μα σκοτώνει, οψεύτικο λόγο μακιωθώνει. Που του νέου καθυλώνει. Στο αγώνε, τίχω χτύπημα στο κράτο που θυμώνει. Τι φωνέ να ακουστούν, πατσίγουρο μια δολοφόνη. Είμαστε εδώ με μουσική που ξεσηκώνει. Σηκωτήσουν πια να δίζει. Για στην άκρη μαξιλάρι και σε τόνη. Είναι οι λέξει χαρακτήρα σε βαγόνι και ζυγόνι. Οπουδήποτε υπάρχει, μάνα με παιδί που μεγαλώνει μόνη. Σε μια δύναμη ποτρελό σηκώνει τρέλα. Πιο λίγοι από την τρέλα που έχουμε στο νου, ετύχει, όπου φύγει, να Εννοούμε φυσίκη. Σώσου θέλησα να βγάλουμε από τη μηχαξί. Ο γιος φύγει θέλω να φύγω. Να φύγω κι ούτε για να του αφήσω. Λυκίνα, αρπακτικά θέλω για λίγο. Για λίγο να ξεφύγω από το ρήγο. Αφού τι και να κάνω στο πλήθο, φαίνομαι λίγο. Πρωτό από το λιγονούν, να φερισκότω. Μέσα στην πολύ που τύπνο, φύγε το μοχλό από το χρηματισμό. Είναι ο Κόβλημα που Ότι φυλακίζει και σώμα. Ότι τον άνθρωπο τον χτίζει μέσα σύνορα, χώρα που σκοτώνει μόνο σε μόνιμο μοτίβο πένθους, μου. Παρεφόρα τους, τους Πίσω του Πίσω από του που του στα των αφεντικών Υκανότητας αδύνατο να μην το Ρουφιά ναι κοιτά Βάζω σε στόχο τι είμαι το τόπο του υψώνοντας Πάντοτε το γάλανο λευκό πλώτος, στο Στον δρόμο του φιτίλι που μετά το πρώτο άναμα που. Κάθε φάση στοιδές νεκρός στο πάτωμα Πρώτος από πιστολή ναι Να περίσκοτος ναι. Μέσα στην πόλη που την το, όχλος, από το είναι να Πρόβλημα που καρποφίκε Και Στοχό Κινδυνώ θέλει να με δει νεκρό Κινδυνώ ποιο θέλει τον φασισμό ζωντανό Κινδυνώ ποιο θέλει εμένα και εμά μες στο στόχο Είναι, είναι, είναι, είναι, είναι κάτσε τόχο Είναι δύσκολη γερή, είναι, είναι, είναι λίγοι ναι. Είμαστε η γενιά του προσαρξόντα σαν μικροαστή Νόχο, ναι. όποιο ασπαστεί Νίκο, ναι. λίγο να σκεφτεί οι που βρούνε Ένα, δύο, τρία, δύο, τρία. ό,τι έχει κάνει τι να Κάθε τι που μεταλλάσσει την επίγεια Ζωή μας έχει βία, είναι Με τη δία Πυρος μανίας της κανονικότητας Δολερωμένο πια μανδύα Είναι στόχος, κάθε τι που έδωσε Και μέχρι σήμερα προσδίδει ακόμα Σο ποιο μπάτσο εξουσία Πρώτος από πιστολή λόγου Να φέρεις σκοτός Μέσα στην πόλη που διπλωθεί Και ο όχλος από το χρήμα κυσός με στήχο που κάτω και στόχο Είναι Άθο, <muchas> Σε μετάναστες Σαλβανία, τα πάτζι λέγεις, σε πουτάνες ουγρανία Βρήγα διτέλους, κάτι να σπάσω δυνανία Θα πάω στην πολυσμανία Κλήσεις σε γλυματίες με παπάκια Ξύλωσε επικίνδυνα παιδάκια Εξτραφράγκα από παράκια Καλό παιδί, η μαμά το κάνει μάκια Αγκάζε με οικοδόμους και με πνίτες σε πορεία Το πά, σε μια πατρίδα με ιστορία Πονα άστρα, θα υπακούω σε άστρα Χοιρινώ με πατάτες στη χάστρα. Σαν το ζόρυφα τιμωρώ, με δερματίνα και ζήτα Έμουν στο ζήτα, μπροστά μου όλη πίτα Έχω μπιστόλη και στο λιταύρο γυναίκα Ένας πολυσμάνος μύθος σαν τον Μπέκα Στο σώμα ασφαλείας κάποιου επίσημου Τα κρύβεται η καίη ψυχοσύνθεσή μου την δάσκαλιά που με χτυπάγει δεν θα κατηγορώ από τον κλομπ μου τώρα Θα'ναι συνέχεια σκληρό Είπα να σπάσω την ανοία Είπα να την Θα πάω στην πόλης μανία Να υπακούω σε άστρα Γουρουνάκι στη γάστρα Ω παρε, όλη Τι πουλά του είναι, της Άντρας και τώρα γαβρος στα κεντρικά της Αλεξάνδρας, ο μπαμπά πόσο μου λείπεις κι ο παπούλης μου που μισούς ολούς τους και κι ο ο που ήταν χέστης. Που μας δόκιασαν όταν πήγε πυροσβέστης Εγώ θα σας θυμίσω Θα χαιρετώ όλο μου το σπίτι με καμπλό μπατσός Δυο μέτραμποροι θα κάνω βάρη Θα παίρνω τρεις και εξήντα Θα βγάλω τάχτι μου Θα με συνέχεια στη σπίτα Θα αρχίσω σεμινάρια στα οικονομικά Θα δέρνω ποιον δεν λέει Καλά τα ελληνικά Τα χωνώ με σεγιάκια στα φανίσω τα πρεζόνια Τα παίρνω παρεά με τα φρέσει Σπαραία μεγαλώνια θέλω η μάνα μου Να βγει παράφυρο στο σκάι Με τίτλο « που γαμάει» Να σπάσουν τα τηλέφωνα ή βλάχια από το χωριό Να λένε στη μανούλα μου για το Λεβέντιο Δουλειές με πούντα, τα χρόνια πούντα Γιατί δεν πρόλαβα γαμότο μου τη χούντα Έστασα ο σπάσω την ανία Θα πάω Να άστρα να κι e aga da pera volete dai dei babdas e babdas de de barge babdas da ida khat da de de lati da babdas diha di pa no poli diha di pa That's the sound of a police. Mania, guru, nagis, the gastra! <coughs> Τα βιβλία, αυτό είναι βία Κι όλοι οι γραμμυμένοι σας παιδεία Βία, θέλουμε βία μες στα υπουργεία Θέλει υπουργούς κρεμασμένου από τα ειστία Θέλει νεκούς χιλιάδες, θέλει νεκούς παβάδες Από Θεό Θεός του συγχωριάς γίνουμε φωνιάδες Βία, θέλουμε βία στα νοσοκομεία Φ. Φ. Μια βία, βία θέλει και βία στα νεκροταφεία. Ξεφράζοντα αυτού που πούλησαν την ιστορία, Βρία να κάνουμε τα σπίτια του πορνεία. Αυτό είναι λύση για ένα λαό που θέλει να γαμίσει. Μια βία πυρουφιάνη σε κάθε πλατεία. Είναι βία, βία, η ανασφάλεια και η ανεργία γυρίζεται πίσω από την αστυνομία. Γιατί ένα μόνο πράγμα. Δεν φεύγω, φεύγω. Μας σταντροπί μας τεφύρια. Δεν φεύγω, Δεν είναι η βία. Βία. Βία. Βία. καμία. είναι Στη βούλη θέλουμε βία. Φία. Θέλει πλαστικά, κεκτικά και μια μπαταρία. Αυτό το ένα φυτρώνε πάντα η ελευθερία. Θέλει βία, γιατί αυτό που ζούμε είναι βία Βία, βία, στα κανάλια θέλουμε βία Φία. Το ψέμα, η προπαγάνδα, η οθόνη, αυτό είναι βία Στην παρεφή, στον ίμητο και στην πεντελή Χωρί Χωρίς δε δουλεύει η δημοκρατία Βία, ο διάλογο τελείωσε τελεία Και η χούντα δεν σταμάτησε το 73 Βία, ψωμιπεδία και ελευθερία Για να φύγουν όλοι αυτοί θέλει πέντε πολυτεχνία Βία, σε συνδικάτα και σε σωμαδία Πιο πολλοί από αυτού κοιτάνε την εξουσία. Βία, σε αυτό το αποκαλούν δημοκρατία. Σε εφημερίδε, σκηνοσκοπήσει και σε αδελφέα. Βία. βία, και α πέσουν πρώτοι όσοι θέλουν βία. Και μόνο οι φυλακισμένοι ξέρουν την ελευθερία. Βαρέθηκα να κρύβο πίσω, πίσω από την ανθρωπιά και, και την δινεία. Φελοβία γιατί παίρνω μόνο βίας. Είναι Είναι βίας. βία. Η ρουφιάνη σε κάθε πλατεία. Είναι Η ανασφάλεια και η ανεργία. Κρύβεστε πίσω από την αστυνομία γιατί ένα μόνο Λοιπόν, είμαστε στον αέρα, έτσι. Είμαστε. Ωραία, ωραία. Ε, να υπενθυμίσουμε, ακούτε την εκπομπή Escape του Radio Revolt. Μαζί μα ο Νίκο Μαζιώτη από τι φυλακέ Διαβατών. Ε, Κάποιε τελευταίε ερωτήσει θα δεχτούμε ακόμα στο radio papaki radio παύλα revolt.net για να έτσι είπαμε, όποιο θέλει να στείλει, στείλει τώρα, να μην κουράζουμε και τον σύντροφο που είναι αρκετή ώρα. Εδώ και δύο ώρε μιλάμε, κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Κάνα πρόβλημα, κάνα πρόβλημα. Ωραία, χαίρομαι που το λε. Ε, λοιπόν, μια ερώτηση έχει να κάνει με το ποια είναι η γνώμη σου σχετικά με το πόσο μπορεί το τεχνολογικό επίπεδο. Τι γράφει εδώ, παιδιά. Τον κρατώ... το κρατών να εμποδίσει τη βράση του επαναστατικού κινήματο, Το τεχνολογικό επίπεδο αυτό για να το καταλαβαίνω τι, τι εννοεί με αυτό Μάλλον φαντάζομαι μέσω υπολογιστών και χτυπημάτων των μέσων κάπως των δομών DNA Α το DNA ε. Σε καθαρίζει Πες DNA Φαν... Ναι μάλλον αυτό Για το DNA το... Παιδιά ε, λίγο οι ερωτήσεις υπάρχει... να έχουν πιο συγκεκριμένε. Ε, δεν νομίζω ότι υπάρχει τρόπος που που να εμποδίσει κάποιον, να απο... αν έχει τη βούληση, να αγωνιστεί με οποιοδήποτε μέσο. Είτε νόμιμο, είτε παράνομο, είτε παράνομο, πάρετε όπως θέλετε δηλαδή. Και αυτό έχει αποδηθεί από την πράξη. Πάντα θα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα αγωνίζονται υπό οποιοδήποτε θετικές, είτε πιο τεχνολογικά ανεπτυγμένες, είτε όχι. Εντάξει, το DNA είναι ένα θέμα, είναι ένα βιολογικό αποτύπωμα. Όπως είναι το δακτυλικό αποτύπωμα, είναι ένα βιολογικό αποτύπωμα. Σε γενικές γραμμές, πιστεύω ότι, πριν τη σύλληψη του 2010, η οποία κατά ένα μεγάλο μέρος οφείλει όταν, ας πούμε, στις παρακολουθήσεις κινητών τηλεφώνων, ε, δεν, ε, δεν αφήσαμε, ας πούμε, στις 17 ενέργειες που έχει κάνει ακόμα και την τελευταία εξάπη της Ελλάδος, δεν αφήσε κανένα μέλος, της οργάνωσης κανένα ε, στοιχείο. Και αυτό έχει αποδειχθεί. Έχει αποδειχθεί ότι, ότι, ότι όταν καταδικαστήκαμε οι, τα τρία μέλη της οργάνωσης και για τις 16 ενέργειες, για την περίοδο που τώρα μιλάω 2003-2010, που ήταν 16 ενέργειες, ε, τελευταία του χρεματιστηρίου, δεν υπήρξε καμία αναγνώριση, κανένα στοιχείο, αποτύπωμα δακτυλικό, βιολογικό, DNA δηλαδή βίντεο α πούμε ε, για αυτές τις ενέργειες. Παρ' όλα αυτά μας καταδικάσαν με, με πολιτικά κριτήρια ότι είχαμε αναλάβει την πολιτική ευθύνη και είχαμε υπερασπιστεί στο δικαστήριο πολιτικά τις ενέργειες τους Δηλαδή γιατί γίνανε, καλώς γίνανε, καλώς τα έγινε από την οργάνωσή μας, γι' αυτό και γι' αυτόν τον λόγο. Ο, ο, το κριτήριο δηλαδή, με το, για το οποίο μας καταδικάσαν α ήταν πολιτικό και όχι με βάση στοιχεία. Δεν είχαμε αφήσει τίποτα. Ε, όπως α πούμε δεν υπήρξαν στην συνθήκη πλειοψηφία ούτε έχουν οχήματα διαφυγής, απαραδοριωμένα οχήματα διαφυγής από τις ενέργειες. Δεν, δεν τα είχαν βρει ποτέ η αστυνομία. Ε, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος τρόπος να εμποδίσει κάποιον, εφόσον έχει ισχυρή πολιτική βούληση, να αγωνιστεί με παράνομα μέσα. Ωραία. Ε, να σε βγωσί και ένα σύντροφο εγώ, που θέλω να σε ρωτήσει κάτι έτσι, ζωντανά κιόλας στον αέρα. Ευκαιρία είναι δεν ακούγει. Ναι, μισό λεπτό Είμα. να σε βγω ένα σύντροφο να σε ρωτήσει κάτι λίγο. Ναι, ναι, ναι. Καλησπέρα σύντροφε. Γεια σου ε, Χαίρομαι έτσι από που ξαναμιλάμε. να ε, Να σου ευχηθώ και καλή δύναμη εκεί πέρα. Καλή. Ε, ε, μέσα στη φιλέκη. Ε, τα ήθελα να σε ρωτήσω το τελευταίο καιρό σε συλλογικότητες και σε εκδηλώσεις ακόμα και σε κείμενα γίνεται πολύ λόγος για την κοινωνική επανάσταση ε, εντάξει αυτό είναι θετικό βασικά ε, και στις προκήρυξεις του επαναστατικού αγώνα μιλάτε για την κοινωνική επανάσταση απλά εγώ θα ήθελα να θέσω ένα ζήτημα έτσι όπως το βλέπω από τη δική μου πλευρά ε, στην κοινωνική επανάσταση ε, έχω την εντύπωση ότι ε, αν θα γινόταν κάποια στιγμή ε, θα, θα μπορούσαν να συμμετέχουν εκτός από τους αναρχικούς αντιεξουσιασίες και κομμάτια τη αντικαπιταλιστική επαναστατικής αριστεράς και με κάποιο τρόπο θα αν... Ε, ήταν ε, πιο δύνατη αυτή ε, θα παίρνανε ας πούμε, την, ε, τη, την πρωτοπορία, θα ήταν μπροστάριδες. Ο άλλος θα μπορούσε να ακολουθήσει ε, πίσω, να καταλήγανε με κάποιο τρόπο την, ε, την, ε, την εξουσία και να καθιδρίανε μία άλλη, ε, άλλη τύπου εξουσία, όπως λένε ας πούμε, ε, την εργατική εξουσία ή ένα επαναστατικό, ε, ένα επαναστατικό κόμμα. Ε, από την πλευρά τους μήπως οι αναρχικοί θα έπρεπε να προπαγανδίζουν την, ε, ε, όχι την κοινωνική επανάσταση αλλά την αναρχική επανάσταση δηλαδή με κάποιο τρόπο να... εντάξει αυτή τη στιγμή δεν έχουμε έρισμα στην, στην κοινωνία εγώ έτσι το βλέπω αλλά με κάποιο τρόπο να προπαγανδίσουμε και να μεταδώσουμε τις, ε, τις ιδέες και τις θέσεις μας ώστε ενδεχομένως κάποτε στο μέλλον να έχουμε μια αναρχική επανάσταση ώστε... Αν κάποτε τα καταφέρουμε και καταργήσουμε το κράτο, α πούμε, να εγκαθιδρύσουμε αυτό που λέμε τον, ε, τον αναρχοκομμουνισμό και, και όλα αυτά. Γιατί ε, ίσω με μια κοινωνική επανάσταση μπορούσε να συμβεί αυτό που σου λέω, δηλαδή να παίρνανε τα ενία, ας πούμε, όχι οι αναρχικοί, αλλά ε, κάποιοι άλλοι επαναστάτε. Ε, νομίζω ότι, ότι στην πραγματικότητα προπαγάνδαμε την αρχική επανάσταση, τουλάχιστον εμεί ω επανάστατε τη Αγώνα, βάσει των προταγμάτων που έχουμε διατυπώσει μα προκηρύξεις μας ας πούμε, και με βάση ακόμα και την πλατφόρμα που δημοσιεύσαμε ε, στην τελευταία προκηρύξη που αναλάβαμε την επίθεση του Τράπεζα της Ελλάδος, στις 10 Απριλίου του 2014. Ουσιαστικά τα προτάγματα αυτά είναι μέσα από την παράδοση του αρχικού κινήματος. Μιλάμε δηλαδή για κοινωνική επανάσταση με ένα αρχικό προσανατολισμό. Ε, συμφωνώ μαζί σου, αλλά, αλλά αυτό, τουλάχιστον όσο το μας το... κάνουμε. Πέρα, πέρα από αυτό, μου δίνει την ευκαιρία να πω κάτι άλλο θεωρώ ότι μια κοινωνική επανάσταση ε, με αναρχικό προσαντολισμό πρέπει να ξεπεράσει το ταμπού της εξουσίας τι θέλω να πω με αυτό η επανάσταση βάζει αναγκαστικά το ζήτημα της εξουσίας δηλαδή αναγκαστικά έχει ως στόχο την κατάληψη της εξουσίας από το λαό και αυτό δεν σημαίνει όπως και εσύ είπες την κατάρτιση της από μια ομάδα ή από ένα κόμμα, όπως έγινε το 1910 στη Ρωσία και αποτέλεσε το κακό παράδειγμα αγώνων, κινημάτων και επαναστάσεων για άλλες περιπτώσεις όπως κοίνα, κούβα ή Ανατολική Ευρώπη. Εάν θεωρούμε Εάν θεωρούμε ότι η ανατολικη ευρωπη εαν είναι η διαχείριση των κοινωνικών υποθέσεων, τότε πρέπει να αγωνιστούμε για να είναι αυτή η διαχείριση όσο γίνεται πιο συλλογική και όχι να μονοπολιθεί από μια ομάδα ή από ένα κόμμα. Έτσι λοιπόν και τα όργανα με τα οποία... Οραματιζόμαστε στην τελεστή κοινωνική απελευθέρωση, δηλαδή η αταξική αγροτική κοινωνία, κοινωνία, τα όργανα αυτά είναι οι λαϊκές συνελεύσεις, τα συμβούλια εργαζομένων, οι κομμούνες, οι κολεκτίβες, όλα αυτά είναι στην πραγματικότητα όργανα εξάσκησης της λαϊκής εξουσίας. Δηλαδή της συλλογικής διαχείρισης των κοινωνικών υποθέσεων από το λαό σε αντίθεση με το κράτος που είναι ένας μηχανισμός διαχείρισης εξουσίας είτε μιας συγκεκριμένης τάξης, π.χ. το κεφάλαιο, είτε που από μόνο του είναι ένας μηχανισμός επιβολή εξουσίας κρατοκρατίας όπως είχε γίνει στην Ανατολική Ευρώπη, η Σοβιετική Ένωση και σε άλλα παρόμοια ε, καθεστώτα. Μια λοιπόν κοινωνική επανάσταση με αναρχικό προσανατολισμό δεν πρέπει να κάνει το λάθος που έκαναν οι Ισπανία αρχικοί του 1946 το οι οποίοι αντί να καταστρέψουν το κράτος και τις δύο κυβερνήσεις και την ημιαυτόνομη κυβέρνησης της Καταλωνίας, την Generalitat που είχε πρωθυπουργό τον Louis Kompany και την κεντρική κυβέρνηση του Λαϊκού Μετόπου που πρωθυπουργό τον Largo Αντί λοιπόν να τις καταργήσει και τις δύο συνεργάστηκε μαζί τους στο όνομα του αντιφασιστικού αγώνα με αποτέλεσμα να ειτηθούνε. Οι Ισπανίοις και την είχαν την εξουσία τότε. Και να μην ε, κρυβόμαστε από το δαχτυλάκι μας και από τη λέξη μας, την είχαν την εξουσία στο πρώτο στάδιο γιατί αυτοί είχαν καταστήλει το φρακικό πραξικόπημα στη μισή Ισπανική ε, επικράτεια με τα όπλα. Ήταν η μοναδική ένοπλη δυνάμη. Και όποιος έχει τα όπλα έχει την εξουσία και τη διαχείριση των πραγμάτων. Λοιπόν, αντί να γίνει όμως αυτό να παραδώσουν την εξουσία τα όργανα λαϊκής διαχείρισης που ήταν τα συνδικάτα και οι αγροτικές κολλεκτήβες αντίστα ε, συνεργαστήκαν και, και, και με την κυβέρνηση του Λαϊκού Μετρόπου, την κεντρική κυβέρνηση Ματρίδης και με την μη κυβέρνηση Καταλονίας με αποτέλεσμα να ιτηθούνε. Εδώ έχει αυτό που είχε πει ο Ζεν Στη Γαλλική Επανάσταση ο σύντροφος του Ροβεσπιέρου ότι όποιος κάνει μισές επαναστάσεις σκάφει τον τάφο του. Δυστυχώς αυτό έκαναν και οι σύντροφοι στην Ισπανία τότε. Λοιπόν, πιστεύω λοιπόν ότι ένα κίνημα ε, ως αναπόσπαστο τμήμα του ενός επαναστημένου λαού στην περίπτωση που όπως λέει ο σύντροφος γίνει μια επανάσταση πρέπει να καταλάβει την εξουσία και την παραδόση του λαού γιατί αν δεν την καταλάβει ο λαός τότε την εξουσία θα παραμείνει στα χέρια του κεφαλαίου και της γραφειοκρατίας. Φστεύω ότι έφτωσα μια καλή σαφή απάντηση στο ερώτημα του συντρόφου. Ναι, νομίζω ότι ήταν ξεκάθαρο. Ε, θα θέλαμε να σε ρωτήσουμε, να μα πει και δύο λόγια για το Λαμπροφούντα, που τον έζησες κιόλας καλύτερα από όλους μας. Φστεύω ε, ότι ο Λαμπροφούντας ως αναρχικό και ω μέλος του επαναστικού αγώνα θα πρέπει να τιμάται από τον αναρχικό χώρο και να είναι ένα σύμβολο και των αναρχικών και του αγώνα ενάντια στην, στο φασισμό που ζούμε σήμερα, που με αφορμή την οικονομική κρίση, η υπερεθνική ελίτ και, η, το, και το ντόπιο κεφάλαιο έχουν καθιδρήσει στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Ε, με τον Λάμπρο είμασταν ήμασταν μέλη στην ίδια είχαμε αμυγό πολιτική σχέση και δεν τον, δεν τον γνώριζα, γνώριζα ακόμα πριν, ούτε είχαμε φιλική σχέση. Ήμασταν αποκλειστικά ε, σύντροφοι. Είχαμε πολιτική σχέση μέσα στα πλαίσια του πρακτικού αγώνα. Ε, θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να είναι ένα σύμβολο σε αυτόν τον αγώνα και των αναρχικών σαν χώρος ε, μέσα σε αυτήν την περίοδο. Γιατί αντικειμενικά ο Λάμπρος Φούδας σκοτώθηκε σε μια απόπειρα... Σε μια προπαρασκευαστική προ ενέργεια τη οργάνωση για να γίνει ένα χτύπημα με ένα πα παγιδευμένο όχημα με κριτικά όπω έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια στη στρατηγική μα, να γίνει ένα χτύπημα ενάντια στην επερχόμενη επιβολή αυτή τη πολιτική διάσωση που έγινε γνωστή ως μνημόνιο του 2010. Και, και πιστεύω ότι ας σούμε, αυτό πρέπει να μείνει στην ιστορία ότι ο Λάμπρο Φούντα αυτό σκεπάσαμε το τείο αγώνα που αφορά όλους. Και γι αυτό πρέπει να είναι σύμβολο των ναρκισσών γενικότερα. Ωραία, σίδροφα. Εκβ zero. Εχουμε κάποιες άλλες ερωτήσεις μέσα από το από τους ακροατές. Να μεταφέρουμε. Ε, αφήμα. Πες κάτι και ερχόμαστε να Bob. Ωραία, βάζουμε λίγο, ένα λεπτό. Ναι, ναι. Ένα λεπτό σύντροφε. Λοιπόν, επίση να ευχαριστήσουμε όλα τα ελεύθερα ραδιόφωνα τα οποία αναμεταδίδουν αυτή τη στιγμή τη συγκεκριμένη εκπομπή. Λοιπόν, σου φέρνω το σύντροφο, λίγο να σου απευθύνει την ερώτηση. Καλησπέρα, λοιπόν, σύντροφε. Τώρα είναι μια ελεύθερη μεταφορά. Λέει, επειδή βλέπουμε στο διεθνή χώρο εξελίξει, εξεγέρσει, είτε στον αραβικό. Ναι, εγώ σύντροφε δεν ακούω, λίγο πιο δυνατά. Μ ακούς? ναι. ναι. Ε, βλέπουμε στο διεθνή χώρο και κυρίως εκεί στη Μέση Ανατολή και εξεγέρσεις των λαών αλλά και φαινόμενα όπως της Άησης και ένα σύντροφος απευθύνει το ερώτημα λέει «Υπάρχει η πιθανότητα και ανε πώς μπορεί ένα θρησκευτικό το θρησκευτικό να μετατραπεί σε ταξικό» ε, Δεν ξέρω, δεν το καταλαβαίνω ακριβώς αυτό δεν νομίζω ότι μα αφορά εμά αυτό το πράγμα ε, εντάξει, το 2010 το 2011 έγιναν οι στον Αραβικό κόσμο η λεγόμενη Αραβική Άνοιξη ας πούμε και δόθηκε ένα παράδειγμα ε, το πως κάποιοι λαοί ανατρέψανε δικτατορίες σε δεκατιών του Μπενάλ στην Τυπησία μου Μπάραξ Αίγυπτο ας πούμε και τα λοιπά ε, πέραν τούτο όμως ο, ο Αραβικός κόσμος δεν έχει ας πούμε την παράδοση αγώνων που υπάρχει στην Ευρώπη ή στην Αμερική και Βόρεια και Λατινική Αμερική δηλαδή, μια αντικαπιταλιστική επαναστική παράδοση. Έχει και ε, έχει έντονο το θεσκευτικό στοιχείο, ακόμα και, και από κοσμικά καθεστώτα, ας πούμε, ε, είναι, ακόμα και τα κοσμικά καθεστώτα που υπάρχουν και υπήρξαν, κάποια από αυτά που ανατραπήκαν, ήταν οι κοσμικά καθεστώτα. Ε, ήταν ολοκληρωτικά καθεστώτα, τα οποία καμία σχέση δεν μπορούν να έχουν, ας πούμε, με την παράδοση τη δική μας. Γενικά, στον αγαπικό κόσμο, λείπει αυτή η αντικαπιταλιστική παράδοση. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να πάρουμε παράδειγμα από τέτοιες καταστάσεις, ας πούμε, ε, όπου η θεωσκία παίζει ένα μεγάλο ρόλο και ειδικά, ας πούμε, οι ιδεολογίες οι, οι οποίες είναι άκρως συντριετικές, ε, αντιδραστικές και οπισθοδρομικές, ας πούμε. <Τι>... Δε, δεν, υπάρχει, ε, δεν υπάρχει, αυτή η αντικαπιταλιστική παράδοση που συζητάμε εδώ πέρα που έχουμε στην Ευρώπη πούμε, και στην Αμερική από το, τα μέχρι του δεκάτωνα ου αιώνα που μιλάμε για, ή ακόμα και στον αρχή μου, ο, ούτε Θεός ούτε Αφέντης ούτε Κράτος Μια άλλη ερώτηση όσον αφορά την κοινωνική επανάσταση η οποία ε, έρχεται... Ναι, μ ακούς, ναι. Ε, Μια ερώτηση όσον αφορά την κοινωνική επανάσταση την Αναρχική Κοινωνική Επανασία, όπω θέλουμε να την πούμε, η οποία όμως έρχεται σε μια αντιδιαστολή, ας πούμε, με ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, το οποίο έχει αλωτριωθεί. Και βλέπουμε πολλά παραδείγματα, ας πούμε, του τελευταίο καιρό. Χαρακτηριστικά και πιο πριν ανέφερε ας πούμε, ότι θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει και έχουν υπάρξει ενέργειε και μετά το Δεκέμβρη, όπου. Ε, λίγο πιο νερά, δεν ακούω. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά παραδείγματα, δεν άκουσα. Έχουν υπάρξει κάποια παραδείγματα. Α πούμε, όπω για παράδειγμα, τώρα μου έρχεται στο μυαλό, μετά το Δεκέμβρη, μια λαϊκή συνέλευση, που φυσικά έχει πάρα πολλού αναρχικού, φτιάξανε το πάρκο Κύπρου και Πατυσίων. Το υπερασπίσανε ακόμα και με μια απόπειρα αποτυχημένη. Θυμάμαι τώρα, μα μπήκαν στο Δημαρχείο τη Αθήνα. Ε, μετά την κρίση, ας πούμε, ένα άλλο παράδειγμα είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη, έγινε από ομάδα ατόμων μια κατάληψη ε, σε κατάστημα τη ΔΕΗ, όπου υπήρχε επαφή με τον κόσμο και του... ήταν τότε με τα χαράτ και του καλούσε να αντισταθεί να μην πληρώσουν. Α πούμε, είχαμε κλείσει εκεί πέρα δεν, ε, δεν μπορούσε να πληρώσει κανένα. Και καλούσαμε τον κόσμο να συμμετέχει σε συνελευση. Είχαμε κάνει μια συνέλευση κτλ. Βέβαια, ο κόσμο η συμμετοχή αυτή τη κοινωνία να δικάμε κάποια βήματα. Βλέπουμε ότι σκαλώσαμε, δηλαδή κάναμε κάποια πράγματα, αλλά η συμμετοχή του κόσμου και της κοινωνίας δεν ήταν αυτή που περιμέναμε. Δηλαδή, πώς, τι άλλο θα μπορούσαμε να κάνουμε, ας πούμε, πέρα από αυτά που έχουμε κάνει, πώς θα μπορούσαμε να βαθμίσουμε εμείς την ίδια και την προπαγάνδα και τις ίδιες μας τις δράσεις. Δηλαδή... Έχω απαντήσει σε ένα βαθμό σε αυτό το πράγμα. Θεωρώ ότι θέλει μεγάλη, πολύ μεγάλη δουλειά. Δηλαδή δεν μπορώ να βγάλω συμπεράσματα τώρα από δύο παραδείγματα ε, που ανέφερες. Θεω, ε, επιμένω ότι τουλάχιστον ε, και τώρα ακόμα, αλλά και τα προηγούμενα χρόνια, το την περίοδο 2010-2012, ο κόσμος έχοντας γυρίσει την πλάτη του στο σύστημα, γιατί και μεγάλη εποχή υπάρχει από τις εκλογές. Και γενικά ας πούμε χιλιάδους λαό που περιμένουν να εισβάλλουν στο κοινοβούλιο στις μεγάλες διαδηλώσεις που γίνανε στην Αθήνα, στον κέτος Αθήνα, στην πλαδία Συντάγματος και έτσι ήταν σύμπτωση αυτό το πράγμα. Σε μια λοιπόν τέτοια περίοδο που το επιμένω ότι το σύστημα ήταν και εξακολουθεί να είναι απονομοιμοποιημένο. Δεν έχει εμπιστοσύνη ας πούμε ο στους πολιτικούς και στα καυστωτικά κόμματα. Έχει ανοιχτά τα τα φτιά του ας πούμε να ακούσει κάτι άλλο, κάτι καινούριο. Από εκεί λήψαμε μια αρχή. Ας πούμε. Αυτά τα χρόνια. Γιατί λόγω πολιτική, σε λόγω πολιτικών, στο παρόν πολιτικών ελλείψεω. Έλειπε η δικιά μας πρόταση. Λοιπόν, δεν μπορώ να βγάλω συμπέρασμα τώρα από δύο παραδείγματα ότι ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου και της κοινωνίας είναι ενάντια στην κοινωνική επανάσταση. Δηλαδή. Εφόσον δεν έχει γίνει κάτι οργανωμένο. Πέραν τούτου ας πούμε το παράδειγμα το, με το πάρκο, πούμε, που είναι ένα αυτοδιαχειριζόμενο εγχείρημα, εγώ είπα και μια την άποψή μου ότι επίση τέτοια εγχειρήματα από μόνα τους δεν προέρχουν καμιά επανακτητική προοπτική, ας πούμε. Είναι εναλλακτικά εγχειρήματα από μόνα τους, α πούμε, γιατί οι κοινέες στραβούς μας οστρεφεί. Θα ήταν, πούμε, θα είχαν μια προοπτική τέτοια, αν ήταν αυτό που είπα, μένος ενός κεντρικού πολιτικού σχεδιασμού. Ας πούμε. δηλαδή που να είχε που κεντρικός πολιτικός σχεδόνς σημαίνει το εξής ότι υπάρχει ε, μια κεντρική πολιτική στόχευση ενάντια στις κεντρικές δομές της εξουσίας, ενάντια του κράτους. Θεωρώ λοιπόν πούμε, ότι ένα κίνημα δεν μπορεί παρά να έχει κεντρική πολιτική στόχευση που αυτό σημαίνει ότι θα αναγκαστούμε εφόσον έχουμε και τον ένοπλο αγώνα στόχευση. αν συμφωνούμε ότι ο ένοπλος αγώνας είναι στοχεύσεις μας ότι αυτό που λέγεται και ως φράση η έφοδος τα κυβερνά ανάκτορα η έφοδος, ας πούμε, για την κατάληψη των οχειρών του εχθρού, κοινοβούλιο, Υπουργεία, είναι απαραίτητη. Το να απλά, ας πούμε, το να δημιουργηθούν, να πολλαπλασιαστούν να αυτοδιασκευησόμενα εγχειρήματα τοπικού επίπεδου ή αυτό που λεγότανε να... νησίδες ελευθερία μέσα σε έναν ωκεανό καπιταλιστικού εδάφους, δεν θα φέρουν, ας πούμε, την ανατροπή από μόνα τους. Δεν θα το κράτος και την οικονομία της αγοράς. Ε, κάνει σε που καταλαμβάνει τα ανατοχέδιο του εχθρού. Αυτό έχει δειξη παράδοση. Και αναγκαστικά δεν μπορεί να γίνει αυτό χωρίς τα όπλα. Από μόνο το ας πούμε μια κατάληψη. Ένα αυτοδιαχειριζόμενο εγχείρημα. Ε, μια κατάληψη ενός πάρκου, ένα κοινωνικό ιατρείο, ε, οτιδήποτε άλλο δεν μπορούν να αναφέρουν αςούμε, την άνθρωπη και την επανάσταση είπα κάποια σχετικά πράγματα σε σχέση από αυτό ο χώρος ένα μεγάλο κομμάτι του χώρου έχει μια λανθασμένη αντίληψη γύρω, γύρω από τέτοιου εγ, εγχειρήματα ε, δεν ξέρω τι πιστεύω ότι το απαντάω αυτό το πράγμα ή ε, θα μπορούσα να πω κάτι παραπάνω για παράδειγμα σε σχέση με τον αναλακτισμό γιατί θεωρώ ότι είναι ε... αποτέλεσμα, ας πούμε, της πολιτικής αναπάρκειας του χώρου. Η διάβρωση διάβροση των ανακτησμών όμως είναι το είδος των αγώνων και των κινημάτων που δεν αποσκοπούν στην καταστροφή του κράτους αλλά ασχολούνται με περιφερειακές εκδοσιαγωγικές πτυχές της εξουσίας. Και αυτό δεν είναι ένα φαινόμενο ελληνικό, είναι ευρωπαϊκό. Ένα έχει ως βάση κάποιες θεωρίες που αναπτύχθηκαν πριν από μερικές δεκαετίες, που είναι γνωστές ως μετααναρχικές ή μεταδομιστικές. Σύμφωνα με τις οποίες το κράτος και η κεντρική εξουσία δεν παίζουν τον ίδιο ρόλο που είχαν κάποτε, γιατί η εξουσία έχει διασχηθεί στην κοινωνία, γιατί οι λειτουργίες της εξουσίας στις μερικές κοινωνίες είναι πιο σύμφωνας, πιο διάχυτες και πιο διαβροτικές, από ότι ήταν ο κρατικός μηχανισμός στην εποχή της πρωτοβ θέσης του κλασικού αναρχισμού. Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στο, όχι στον ίδιο τον πλατικό μηχανισμό αλλά σε πιο εντός εγωγικών, λέω περιφερειακές στοιχεία της εξουσίας. η οικογένεια, η πατριαρχία, ο σεξισμό, η εκμετάλλευση της φύσης και των ζώων, φυλακές, ο στρατός. Δεν είναι, ε, είναι σημαντικά αυτά τα ζητήματα. Πρακτικής όμως θέλω να πω. Με βάση αυτές τις θεωρίες δίνεται περισσότερη έμφαση στις τοπικές μορφές αδίστασης και αγώνα που αντιπαρατίζεται σε συγκεκριμένες μορφές της κυριαρχίας αντί να φανταζόμαστε σε πρακτικό επίπεδο ας quierω, μια επανάσταση με καθολικούς όρους. Σε πρακτικό επίπεδο, λοιπόν, τα αναδευτικά κινήματα των τελευταίων ε, και αντεξιαστικά κινήματα των τελευταίων διεκαετήσεων δεν επικεντρώνται σε μια κεντρική πολιτική στοχεύση, δηλαδή καταστροφή του κράτους και της κεντρικής εξουσίας. Άλλωστε υπάρχει η ιδέα ότι δεν υπάρχει καρδιά του κράτους, εδώ και δεκαετίες. Αλλά επικεντρώνται σε δράσεις που αφορούν περιφερειακές πτυχές της εξουσίας, δηλαδή κίνημα ανακλήσης περιοδικής ενέργειας οικολογία, Αυτά είναι άκρος, μίζωνα και σημαντικά. Όμως, όταν αυτές οι δράσεις ε, που, που αφορούν αυτά τα ζητήματα παραμένουν αποκομμένες από έναν αγώνα που στοχεύει να ανατρέψει καθολικά το σύμπλεγμα της εξουσίας, της οικονομικής και της πολιτικής, δηλαδή το κεφάλι και το κράτος, τις καθιστά εσωστρεφείς, αδιέξοδες, ανεδαφικές. Και σε, ένα και σε ένα βαθμό αφομοιώσιμες. Και ο ΣΥΡΙΖΑ ακόμα μιλάει για αυτοοργάνωση. Τι σημαίνει αυτό. Και στην Αργεντινή υπήρχαν αυτοδιαχειριζομένα εγχείρηματα. Παρ' όλα αυτά, ε, τα μανιπούλαλε το Αργεντινικού κράτος. Τα ανέχθηκε και σε ένα βαθμό ασφού τα χειρίστηκε. Έτσι. Δεν είχαν επαναστική πρόπτικη. Λοιπόν, Δεν σημαίνει λοιπόν ότι... Είναι, είναι, είναι μια διαδικασία να πιστεύουμε ότι ο πολλαπλασιασμός των διαχειριζόμενων εγχειρημάτων τοπικού επίπεδου ή ο πολλαπλασιασμός περιφερειακών εισόδων ηλεκτρορίας όπως είπα και προηγουμένως, θα περικυκλώσουν το κράτος και θα το οδηγήσουν σε εξαφάνιση. Σίγουρα το κράτος δεν είναι το ίδιο όπως στην εποχή του Μπακούνη και του Μάρξ. Η εξουσία έχει πολύ πιο περίπλοκα χαρακτηριστικά. Όμως ο κρατικός μηχανισμός παραμένει η κορονοϊό από όπου εκπορεύονται οι νόμοι και τα διατάγματα. Είναι το πρότυπο κάθε ιεραρχική και γραφειοκρατική δομή ακόμα και για τους σημερινούς υπερασπιστές οργανισμούς όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό λοιπόν και μια, οργάνω, μια κοινωνική επανάσταση σήμερα θα πρέπει αναγκαστικά να, συνεχί, να συνεχίσει να στοχεύει σε κεντρικό επίπεδο την καταστροφή του κρατικού μηχανισμού. Κατά συνέπεια λοιπόν να είναι αυτό που είπα, η ενόπλεύωτος τα χερμές ανάκτορα, η ενόπλεύωτος στην βουλή, στην πλατεία συντάγματος, να το θέσω πιο συγκεκριμένα, είναι επίκαιρο. Η έφοδο και η ακατάλληψη των αχημάτων του εχθρού, υπουργεία, τράπεζες παραμένει επίκαιρη ή το άλλο αφοπλισμός των αστυνομικών τμήματων, α πούμε, κλασική εξέγερση δηλαδή, με σκοπό την ανατροπή, παραμένει αναγκαία και απαραίτητη προπόθεση για μια κοινωνική επέμβαση στο σήμερα, αν θέλουμε να καταστρέψουμε το κεφάλαιο και το κράτος που και να φέρουμε την αρχαία ή τον ελευθεριακό κομμουνισμό. Ο ανελαστισμός λοιπόν που είναι τάση μέσα στο χώρο μας σήμερα, δηλαδή οι δράσεις που, που αφορούν περιφερειακούς τομείς της εξουσίας, Χωρίς να αγγίσουν τον πυριαν της εξουσίας, δηλαδή το κράτος και, το, και την κυβέρνηση, δεν παράγουν αποτέλεσμα. Στην πραγματικότητα ο αγροτισμός είναι η άρνηση του αναρχισμού, η άρνηση του αντικρατισμού. Ε, σε μια εποχή δηλαδή που υπάρχει μεγαλύτερη συγκεντροποίηση της οικονομικής και της οικονομικής εξουσίας σε χέρια ολοένα και λιγότερα, και σε μια περίοδο που ακόμα και η πολιτική εξουσία συγκεντρωθείται ακόμα περισσότερο, είναι ε, ανέφικτο το να μιλάμε ότι δεν υπάρχει καρδιά του κράτους. Σαφέστατο υπάρχει καρδιά του κράτους. Συγκεκριμένες δομές και συγκεκριμένοι άνθρωποι που κινούν τα ανήματα και είναι προσωπικά υπεύθυνοι για την εξέλιξη της πολιτικής που εφαρμόζουν σήμερα. Είναι λάθος να το πιστεύουμε αυτό το πράγμα. Η άδεια της λοιπόν κεντρικής πολιτικής στόχευσης με στόχο την κεντρική εξουσία και το κράτος, συνεπάγεται και την απουσία Επαναστατική προοπτική και την άδεια να φτιάξουμε ένα κίνημα, έναν ενιαίο πολιτικό φορέα ή σχηματισμό. Δηλαδή ένα πραγματικό κίνημα. Θα πρέπει λοιπόν ο χώρο να ξεπεράσει κάποιες, κάποια σύγχυση που έχει σε σχέση με κάποια πράγματα, σε σχέση με την αυτοοργάνωση και την αυτοδιαχείριση και σε σχέση με, το, με αυτό που είπα προηγουμένω κεντρική πολιτική στόχευση. Αν θέλει να, να, να, να υπερβεί κάποιε καταστάσει και να γίνει πρωταγωνιστή των πραγμάτων. Αυτό. Ωραία σύντροφε, ε, οι περισσότερες ερωτήσεις έχουν απαντηθεί και όλες τις κάποιες είναι περίπου παρόμοιες. Ε, δεν ακούω σύντροφε. Λέω οι περισσότερες απαντήσεις έχουν, οι ερωτήσεις συγχωρίς, έχουν απαντηθεί. Ε, από μεριά μας ας πούμε δεν έχουμε κάποια άλλη έτσι ερώτηση. Ε, δεν ξέρω αν θες να, πριν να κλείσουμε να θερφήσεις σε κάτι. Ε, όχι, ότι είχα, ότι είχα να προσθέσω το χοπιάσουμε εντάξει. Δεν έχω να πω κάτι άλλο, ευχαριστώ ε, τους συντροφούς γενικά όλους σας για τη συνέντευξη. Εμείς ευχαριστούμε και τα μικρόφωνα μας είναι πάντα ανοιχτά για σένα όπως και για οποιοδήποτε σύντροφο ο οποίος βρίσκεται εντός στο τηχών. Ε, Μην κλείσεις λίγο, περίμενε. Ναι, ναι. Ε, να βγούμε εκτός αέρα παιδιά. You are now... Listening Backyard Radio. Find Rasta. The 12 living rasta I mean I mean no pills i'm, I'm no hooligan gun and no blood sucker. Because I would say to them say move away, Babylon. Move away. with your bloody meditation your flesh heart. Rasta no one of no blood. Yep, yep, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah yeah yeah yeah yeah yeah Τα φώτα, addict, indo, η πόλη, η δράση, η δρόμη Χέρι με χέρι, οι εδώ, Άλλη νόμοι Η φάση πεθαίνει, εγώ συγγνώμη Εδώ ναι που επεμβαίνω, καθώς έχω άλλη γνώμη Νύχτα, Αθήνα, βρώμα, πείνα Συνδράζουμε yeah. όλοι, έγινε ρουτίνα. Yeah. Πού είναι η γειτονιά yeah. σου, yeah. δείξε μου τον πυρήνα. Yeah. Είσαι άτομο κι yeah. εσύ και παλεύει yeah. για το χρήμα. Yeah. Σύστημα, σάπιο, yeah. παράνομο, yeah. σκάρο, yeah. κρίμα. Yeah. Εδώ γεννηθήκαμε όμω, yeah. κρίμα, ηρωνία. Yeah. Yeah. Μ' αρέσει αυτή yeah. εδώ η αναρχία. Yeah. Και συνήθω παραφέρομαι yeah. γύρω με τα δεσμία. Ελά κιόζει, βρω τα παιδιά σου. Δεν σηκωθεί, τα μαύρα σκέφτησά σου. Εγώ όμω, δεν φεύγω από κοντά σου. Απούσαι στραμ, αλλά με στη νιλιά σου. Ελά kids tropa de pedaço, vocês tropistas, τα μαύρα ter espaço. μαύρα vimos todos da favela podastro. Here's a song, I love this y'all. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, Φλάσαρε σκουπίδια, υπηρέτησε το πλείστα. τη, η, δεν ξέρω κανένα πέρα. ανέκαθεν την